Thank mm -hmm. you. Ας εγγραφείτε στην ιστοσελίδα της Εδώ είμαστε λοιπόν κάθε Δευτέρα 8 και κάτι ψηλά η κυρία είναι στο στούντιο Γιατί οι Έλληνες πάντα Κατά τη 9 η ώρα θα έχουμε την τιμή να έχουμε εδώ και τον κύριο Ξενοφόντα Μουσά, τον αστρονόμο, το φίλο μας εδώ, της στενής ομάδος του Αλμπέντο. Και μετά τις 10 και κάτι ψηλά ακολουθεί το στούντιο της Κρήτη και η φίλη μας η κυρία Νάντι Παπαμίτσου. «Εγώ να ευχηθώ από τη σειρά μου, από τη μεριά μου, γιατί δεν έχω πάρει και κανένα τηλέφωνο, θα πάρω μετά όλους τους φίλους και τις φίλες που γιορτάζουν σήμερα». Και απευθεία, ανοίγω μικρόφωνο καλησπέρα σα. από την Η μη η ονομάτοδοσία είναι άλλο πράγματα ακριβώ. Και τους εύχομαι να είναι καλά να έχουν μεγάλο μερτικό στη χαρά και πάνω από όλα να έχουν και υγεία. Που το ξέρετε. Ο ο το που το από το θυμήθηκε. Το μερτικό από τη χαρά μου το έχουν κλέψει άλλοι που λέει το τραγούδι. Ναι. <laughs> μα δεν κατάλαβες ο άνθρωπος είναι από τη φύση του Προορισμένος να έχει μερτικό στη χαρά. Έτσι. Στην ευτυχία δηλαδή. Αλλά μα υστερούν με τον αλφαβήτα γαμά τρόπο. Για να μπορεί και να την εκτιμά. Έτσι ε, Λοιπόν. Όσο ήθεσαι, με κοινωνικοπολιτικά θέματα στην αρχή. θα ολοκληρώσουμε το ζήτημα της κοσμογωνίας ε, όσον αφορά και την συνδρομή ε, του φίλου και συναδέλφου μου, του του κυρίου Μουσά. Ε, θα σας διαβάσω πριν εγώ, μέχρι που να έρθει, γιατί ήταν απασχολημένος και θα έρθει κατά τη 9 παρα 10, ε, θα σας διαβάσω τον ύμνο για τη φύση. Θα πούμε κάποια πράγματα για να δείτε μην ξεχνάμε ποτέ το γιατί οι Έλληνε, γιατί είναι παμέγιστη η πρόγονή μα ε, και γνωρίζουμε και θεωρούμε ότι είναι μεγάλη γιατί χτίσανε παρθενώνες, γιατί δώσανε θεσμούς όπως η δημοκρατία, δώσανε το αξιακό σύστημα και δεν μας λέει κανείς, μας το αποκρύβουν, ότι οι Έλληνες γνώριζαν αυτά που προσπαθεί να ανακαλύψει σήμερα η επιστήμη της αστροφυσικής και της αστρονομίας, ε, αυτά που προσπαθεί να ανακαλύψει ή ανακαλύπτει η μοριακή βιολογία, όπως είδαμε και με το, την, το, στο περιψυχής ότι γνώριζαν την αρχή και την λειτουργία του DNA ε, και διάφορα άλλα πράγματα που έχουμε πει και το ερώτημα είναι γιατί αυτά δεν τα γνωρίζουμε, αλλά... Πριν πάμε εκεί, έχω να κάνω ένα σχόλιο που με εξόργησε φοβερά. Παρακαλώ. Ε, αν δεν ξέρω Γιώργο, εάν είδε τα μίντια, τα δικά μας, ναι. ε, τις ε, ε, κυρίες και τους κυρίους εκεί, που εν πάση περιπτώσει ήτανε Έμπλε Ναι, Για ποιο θέμα. Ε, για τον ε, ξυλοδαρμό του Δημάρχου Θεσσαλονίκης του κυρίου. Ναι, πουτάνη, ποιοι ήταν οι έμπλε η οι δημοσιογράφοι. Ε, οι δημοσιογράφοι. Και οι βουλευτέ. Οι καλεσμένοι, οι σκοπίμω καλεσμένοι. Ε, Πόσοι είναι αυτοί, λίγοι. Ε, δεν είναι ο λαός Οι περισσότεροι το χαρήκανε Δεν είναι ο λαός Δεν ξέρω τι χαρήκανε Αλλά η εντολή ήταν αυτή Και με τον πρωθυπουργό μας βέβαια που μίλησε Είπε ότι για, το, για, το, είναι... για, το, για το φίδι Το οποίο βγήκε από τα αυγό του, του φασισμού και τα λοιπά Και κάτι τέτοια ωραία χειρά παρόμοια Είπε ότι είναι και φασίστες δεν, όλοι Και δεν εννοεί Εγώ ρωτάω τα τρία παλικάρια που τα δύο δολοφονήθηκαν και το άλλο έμεινε ανάπηρο στη Νέα Ιωνία και δεν βρέθηκε μέρα μεσημέρι, από μεσήμερο ήταν, κανείς από τους ανθρώπους που τα πυροβολήσανε. Ε, αυτό δεν είναι φασισμός. Ό, ε, όταν σου α... παίρνει τη σύνταξη τι είναι. Τους ανθρώπους που τους ξυλοφορτώνουν και θα μας πει και ο κύριος Μουσάς γιατί μου το είπε στο τηλέφωνο έναν συνάδελφό μας που 8,5 ώρα το πρωί στη Ζωοδόχου πηγή εδώ στο δρόμο, τον κλέψανε και δεν φτάνει που τον κλέψανε, αλλά τον ξυλοφορτώσανε και του σπάσανε και την ομοπλάτη και δεν θεραπεύεται αυτό. Ο άνθρωπος θα ζήσει μέσα στους πόνους. Αυτό δεν είναι φασισμός. Η Αυτό συμπεριφορά απέναντι στου Έλληνε πολίτες δεν είναι φασισμός και μάλιστα έρπον. Η καταστροφή των αξιών μας δεν είναι φασισμός. Είναι φασισμός σε ένα, σε ένα μην το χαρακτηρίσω, πλάσμα το οποίο ανθ, ε, έχει σπάσει ρεκόρ σε ανθελληνικές δηλώσεις και πράξεις και πρόκληση στην ψυχή των Ελλήνων. Αυτός ανήκει στο δημοκρατικό τόξο, κόπελα μου. Τι θε εδώ να μα πει τώρα, Αυτό ανήκει στο δημοκρατικό τόξο. Είναι ρετό. Εάν αυτό είναι δημοκράτη ή ναι. άλλοι είναι φασίστε, τότε εγώ δέχομαι να μου λένε αυτοί. Όμω να μου το λένε ναι. ότι είμαι φασίστρια. Αυτοί να σου το πούνε. Ναι. Αυτοί να μου το πούνε. Ναι. Όταν, μου το, λένε αυτή, θα όταν πουν. μου το λένε αυτοί, το δέχομαι. Όταν μου το λένε αυτοί. Οι δημοκράτες Αν σε βγάλουν έχουμε. σε κανάλι θα σου το πούνε Θα σου πούνε τι είναι αυτά που λέτε Κυρία Τζάνη ναι. Δεν ξέρει ο Μπουτάρη τώρα και ξέρεις εσύ Ποια είσαι εσύ δεν δηλαδή, κατάλαβα το εσύ ποιο είσαι Ποια είσαι εσύ κοπελά μου Δεν ξέρει ο Μπουτάρη. Ο Μπουτάρη βγήκε και είπε Από τι διάβασα Ότι όποιο μιλάει ιστορικά Για την Μακεδονία και λοιπά Είναι Βλάξ Και ξέρεις εσύ Σε ρωτώ ξανά ποια είσαι εδώ λέει ένα φίλο. Ποιο είναι ο Νίκο, Γιώργο, ποια είμαι εγώ. Πού να ξέρω εγώ, ρε, ποια είσαι η Μαρίαση. Εδώ λέει ο Νίκο, αυτό ήταν το κερασάκι, λέει η τούρτα έρχεται σύντομα. Μακάρι! Γιατί τα κεράσια είναι πούρτα. Μακάρι, προύτα. μακάρι. Η τούρτα είναι κατασκεύασμα, ε, πώ το λένε, ε, χειροποίητο ανθρώπου. Οπότε ετοιμάζει την τούρτα ζαχαροπλάστη και μαζεύουν τα κερασάκια τώρα. Μπορεί να φοβηθήκανε οι άνθρωποι αυτοί Διότι σου λέει για να βάραν το μπουτάρι Τώρα γύρευε τη ξύλο θα φάμε και οι υπόλοιποι By the time Κατάλαβες Αλλά τώρα... Εγώ είπα και δήλωσα Και το ξαναλέω Ξαναπέστω Ότι υπάρχουν κάποιοι Στα τελευταία 30 χρόνια Γιατί εντάξει οι Άλλοι θα έχουν πεθάνει που θα έπρεπε να έχουν ήδη στηθεί στα έξι μέτρα. Έξι μέτρα είναι μακριά, γιατί μπορεί να σφαίρα να είναι για τέσσερά <Και> μισή. <Μου> να είναι πλαστική. Εγώ δεν έχω καμία αντιρρήση να είναι και εξαπαθής. Ναι, λοιπόν, ε, ε, είπε και το άλλο. Είπε, λέει, ότι τυχαίστηκα εγώ σε ξενό δίκτυο, το είπε, λέει, Αγκίβα Σίτ, λέει. Είπε σε ξένο δίκτυο, τα ξέρει. Ακόμα δεν τα ξέρει όλα. Τι έρθει εδώ και τα λε, Δηλαδή, Μαρία, Συγνώμη, να πούμε κάτι Συγγνώμη, θα κάθομαι εγώ να, να, να, β, παρακολουθείς να διαβάζω τα νέα. τι λέει η σεσιπόσα ύλη που ακούει το όνομα Μπουτάρι. Λοιπόν, θα σου πω δύο νέα γιατί δεν τα ξέρει. Θέλω να σε ενημερώνω όπω με ενημερώνει και εσύ εδώ και μαθαίνουμε από σένα πράγματα. Ιστορικά, κοινωνικά κλπ. Γιατί είσαι και ψιολόγο, από ό,τι ξέρω, έχει και πτυχίο ψιολογία. άρα καλό είναι να σε ακούμε. Λοιπόν, είπε Αγκίβα Σιτ. Αντίγεια. Είπε Αγκίβα Σιτ. Δεν δίνω. Δινο... χέστηκα λέει. Εάν σκοτωθήκανε Έλληνε την εποχή του Κεμάλ, Εμένα με ενδιαφέρει, λέει ο τουρκικό τουρισμό. <laughs> και βγήκε και ο Τριγάζη, ένα βουλευτή, του ΣΥΡΙΖΑ πριν δύο εβδομάδε στο Λιάτσο, στο Κόντρα, το βράδυ. Εγώ χασεύω μερικέ εκπομπέ. Οπότε συνάπτω. Κατάλαβε τώρα. Και λέει η μεγαλύτερη πατριώτα... Η προφήτης ήταν αυτός όμως. Οι μεγαλύτεροι λέει που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ο κύριος Καμίνης και ο κύριος Μπουτάρης. Οπότε οι άλλοι βγήκανε πατριωτικά να το χειροκροτήσουν χτες. Είναι μια, πώς το πω, μια άλλη οπτική κατάλασσα. Όχι τώρα. δεν κατάλαβες. Είναι μια, μια στρατηγική. Τα με τα αυτιά αυτά. Είναι μια στρατηγική. Όταν εκμαυλίζεις και φαινακίζεις τις έννοιες, τότε δεν έχεις που να αναφερθείς. Ναι. Γι' αυτό το λόγο... Μα επειδή έκανε το λαγό σε όλες τις πολιτικές κινήσεις της Βορείου Ελλάδος και πήγαινε και βλέπε το Δήμαρχο των το Σκοπίων, τον έτσι του καλούσε, ε, είναι λαγός τώρα και στο ξύλο. Οπότε έφαγε το ξύλο γιατί έκανε το λαγό. Ασκούσε πολιτική και καλά, δηλαδή άνοιγε τον δρόμο. Οπότε τώρα πάλι έκανε το λαγό και στο κλότσο πατινάδα. Και εγώ χέστηκα τώρα, αν με πούνε όπως θέλουν, επειδή έχουμε μικρόφωνο και όπω και να το κάνει, είναι μια δημόσια δήλωση. Α είναι και διαδικτυακή και α είναι και από το εξωτερικό. Γιατί βγαίνουμε από το εξωτερικό, υποτίθεται εμεί. Όχι, υποτήχτε, το σήμα έτσι είναι. Λοιπόν, α μα πούνε όπω θέλουμε. Γιατί δεν ρωτάνε και πώ του λέμε εμεί. Δηλαδή αυτοί μας λένε χι. Εμείς μπορούμε να τους λέμε ψι. Απαγορεύεται. Δημοκρατία δεν έχουμε. Αυτοί γιατί έχουν το δικαίωμα να μας λένε και εμείς δεν μπορούμε. Α μπορούμε και εμείς αφού έχουμε δημοκρατία. Τέλος λοιπόν, πάντων. Εκείνο που έχει σημασία. Το καλό είναι και... ότι θα έχουμε εκλογέ τον Οκτώβριο οπότε τι ετοιμάσαι... μας... πιάσε εκεί με την έβγα της περιοχής σου. Να έχει γιαούρτια, πάρτε από τώρα μπορεί να είναι και ξυνισμένα, Δεν έχει πρόβλημα. Να είναι και ξυνισμένα. Ναι. Λοιπόν. Το δράμα είναι ότι όπω διαβάσαμε και την επιστολή των 15 νομπελιστών. Έγινε πριν από αυτή, να το κλείσουμε όλο, γιατί όλα έχουν τη σημασία του. Έγινε πρώτο θέμα σε διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα. Και αυτό δεν ήταν άσχημο. Γιατί και αρνητική διαφήμιση, διαφήμιση είναι. Από εκεί που δεν γράφανε τίποτα, σου λέει κάποιος έφαγε μπουνοκλωτσίδια. Άσχετα αν τα έφαγε λάθος, σωστό. Και έγινε ε, είδηση σε ξαναδίκτυα. Τα είδα εγώ στην τηλεόραση. Οπότε καλό είναι αυτό. Μα σου λέει να... άρχισε το ξύλο. Μα γιατί εμένα οι φίλοι μου έξω με ρωτούν πώς τα ανέχεστε. Να. Πώς τα ανέχεστε. Ναι. Και αν δεν ξέρω αν έχουν διαβάσει οι φίλοι μας οι ακροατές μας και οι ακροάτριες το βιβλίο της καθηγήτριας της Γερμανίδας τη Ζέλινγκ ναι. μια δεκάρα, μια πεντάρα για να μπορείς. σωθεί η Ελλάδα ναι. Η οποία έχει κάνει μία. Έχει πει το εξή. Δεν καταλαβαίνω γιατί λέει. Ε, όλη η Δύση παίρνει προμήθεια για οποιαδήποτε ιδέα και οι Έλληνες μας τα χάρισαν όλα αυτά. Χωρίς και δικαιώματα. Τώρα που έχουν Και τώρα που έχουν γιατί. Και λέει καταπληκτικά πράγματα. Έχει καθίσει και έχει δει. Πόσα χτυπήματα έχουν η φιλοσοφία μας, τα θεωρήματα, οι έννοιες όλες, όπου και να πάμε, σε θεσμού, ναι, ναι. σε Όλα αθλητισμό, πάτε, σε τέχνη, σε οτιδήποτε. Ιατρική, δικηγορία, Όσα τα πάτε. Και, τα λοιπά. και δίνει κάτι ασύλληπτα ποσά. Ναι. Για ποιο χρέος μιλάμε. Και να βάζουν μόνο πέντε, μια πεντάρα πέντε λεπτά. του ευρώ. Πέντε λεπτά. Ναι. Μιλάμε για δισεκατομμύρια. Ετησίω. Λοιπόν, ναι, ναι. Λοιπόν, λοιπόν μην ασχοληθούμε άλλο με τα εσύ α πούμε, με τις εσύ, εσύ. Να πούμε όμως ότι εγώ προσωπικά, ε, επειδή με στη νύχτα απεβίωσε ο μεγάλος αυτός κομικός, σατυρικό κομικός ο Χάρη Κλίν, προφητικά είχαμε κάνει και ένα αφιέρωμα με τον Δημήτρη Τωμάστορα το στην εκομπή σύνετρων πριν δύο Πέμπτε. Ε, στεναχωρήθηκα. Α έχει καλό ταξίδι. Ε, λοιπόν, στενοχωρέθηκες γιατί, γιατί έπιγε προφ... από εδώ, Δεν στενοχωρέθηκες για εκείνον Όχι για εκείνον Αυτό και γιατί ήταν προφήτης Και ατάκες και ρίσεις Που είχε πει και ήξερε τι έλεγε Μέσα από χιούμορ της πέρναγε Αυτό κάνουμε και εμείς εδώ Ισχύουνε σήμερα γιατί το ήξερε το έργο Γιατί είχε και πηγές πληροφόρηση Να μπω ήταν και μες τα πράγματα Λοιπόν και δεν έχουμε και άλλο γομικό. Ναι θεατήρα δεν μου έχει, πέθανε πέθεν, ξημερώματα πέθεν. σήμερα Σχεδόν ανήμερα της ε, επαιτίου των ε, πόντιων Όπου θα ψάξω να βρω να βάλουμε και πυρίχια κομμάτια Ζήταξε, σήμερα ε, ε, αυτή τη στιγμή είμαι έμπλεος οργής εγώ ναι. Γιατί θα μπορούσε η κυβέρνηση να πατήσει πόδι ναι. Σε Ευρωπαίους, Αμερικανούς και Πούτιν ναι. Και να τους πει Ποσός με ενδιαφέρει τι γράφουν στο σύνταγμά τους. Εγώ θέλω ένα όνομα που δεν θα υπάρχει η λέξη Μακεδονία. Ούτε ως ουσιαστικό, ούτε ως επίθετο. Ούτε προσδιορίζω ούτε προσδιοριζόμενο. Και, και το υπογράφω άμεσα. Και δεν με το σύνταγμά τους, δεν με νοιάζει. Γιατί φίλοι, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι... <χω> Για να τα δούμε τα πράγματα. Ο Πειραιάς συναγωνίζεται το μεγαλύτερο λιμάνι της Ολλανδίας και θα γίνει ο Σονούπο μόλις ολοκληρωθούν και τα τρένα το μεγαλύτερο λιμάνι στην Ευρώπη από εκεί και πέρα αεροδρόμια έχουν οι Γερμανοί Hola. οι Αμερικάνοι μαζί με την Αγγλία πήρανε Αλεξανδρούπολη επάνω και φτιάχνουν και την προβλητούλα τους και τα πράγματάκια τους εκεί ναι, ναι, και χαρά. καίγονται ναι. και για τον, το αέριο και για τα εμπορεύματα καίγονται ναι. οι μάγκε όλοι αυτοί ναι. και νομίζετε ότι αγαπάει την Κρήτη ο Κάρολος Έλα και πήγε στην Κρήτη και ήρθε Απλά ήθελε να δώσει Μία νότα Ότι είμαστε ότι, και εμείς εδώ Ότι είμαστε και εμείς στο παιχνίδι ναι. Γιατί αυτοί έχουν πάρει ένα μέρος των γεωτρήσεων Και των British ε, Petroleum, ε, Και βεβαίως και αυτό που θα το θα το μετασχηματίζουν, θα το υγροποιούν, δεν ξέρω τι θα το ναι, κάνουν, παιδί, το αέριο ναι. και θα το στέλνουν. Γνωρίζοντας λοιπόν η κυβέρνηση αυτό και επειδή δεν παναλένε ότι θέλουν στο σύνταγμά τους οι Σκοπιανοί από τη στιγμή που θα υπάρχει αυτοί, δηλαδή μέσα σε δύο μέρες τα εμπορεύματα Να, να βρίσκονται στο κέντρο της, τι της, Ευρώπης, της Ευρώπης Τι με νοιάζει να... εμένα, τα εσύ. εσύ Λοιπόν, θα μπορούσε λοιπόν να τους πει Εμένα δεν με τι έχουν στο σύνταγμά τους Και τι θέλουν αυτοί να βάζουν εκεί τις καρικατούρες τους ναι, ναι. Γιατί για αυτούς είναι καρικατούρε ναι, αυτά σιγά, τα πανάγια τώρα. πράγματα Λοιπόν, εγώ Σα λέω ένα όνομα που δεν θα περιλαμβάνει το όνομα Μακεδονία και το υπογράφω τώρα, άμεσα, από τη στιγμή που θα μου το πείτε. Και πρώτο, πριν τερ... να το υπογράψουν οι άλλοι. Και τέρμα ιστορία. Αλλά δεν έχουμε πατριώτε κυβερνήτηση. Δεν έχουμε. Πού να τους πεις, μόρα, τώρα. Έτσι. Δεν έχουμε. Και τον αφήνουν το λαό να μην τα γνωρίζει αυτά. Κοίτα, και αν τα γνωρίζει όπω τον εγκλωβίσανε με τι βάπε που τρώει Έτσι. κάθε μέρα Έτσι. και καινούρια Κίνα. άλλα δεν προλαβαίνει να ανοίξει το μάτι σου. Λοιπόν, επί τα ξέρουμε, επί τα ζούμε, α περάσουμε δύο ώρε τώρα. Ωραία. Α, ωραία, ωραία, λέει ο Νίκο εδώ να το πούνε μαϊμουδόνια. <laughs> Καλό. Μαϊμουδόνια. Ε. Μαγκιντόνια να το λένε. <laughs> Μοιάζει λίγο. Χαχά. <laughs> μα, μα... <laughs> πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Μπράβο Πρόταση σου. είναι. Μπράβο, Νίκο, <laughs> <αγόρη laughs> μου επειδή θα συζητήσουμε με τον κύριο Μουσά, θέλω προηγουμένω να ακούσουν τους ε, επίμαχους ύμνους ε, και να τους κάνω μια εισαγωγή, ναι. ώστε να μπορέσουν να, να παρακολουθήσουν τη συζήτηση εκεί. Ωραία. Λοιπόν, είπαμε ότι ο Εθύρ και διαβάσαμε και τα άρθρα του 2000. Ένα που μπόρεσα να βρω από τους μεγαλύτερους αστροφυσικούς κοσμολόγους, Μάλιστα. ότι θεωρούν ότι η σκοτεινή ενέργεια, η μεγαλύτερη αυτή του σύμπαντος, ε, ουσία είναι, πρέπει να ταυτίζεται με την πέμπτουσία που Πλάτωνας και Αριστοτέλης τη θεωρούν ως ταυτιζωμένη με τον εθέρα και την ονομάζουν πέμπτουσία, πέμπτη ουσία. Και την πήρανε και οι Λατίνοι, έτσι, το «κβιντεσέντια», που ναι. σημαίνει «κβιν το πέντε» και «εσέντια» είναι η ουσία. Και έχει μείνει και αγγλικά και παντού, ας πούμε. Ε, μιλάμε λοιπόν τώρα για τον ύμνο του «Εθέρος» πρώτα. Άλλο ο αίρ, άλλο ο εθίρ, έτσι. Σωστό. Σας το διαβάζω σε μετάφραση Ο εσύ που έχεις το υψηλόν κράτος του Διός». Ο Δία συμβολοποιεί την πιο γενικευμένη ενέργεια στο σύμπαν, την ηλεκτρομαγνητική ενέργεια, έτσι. Ο Εθύρ, λοιπόν, πρέπει να παράγει αυτό, γι' αυτό του λέει «που έχεις το υψηλόν κράτος του Διός» που είναι πάντοτε ακατανίκητον και έχεις μέρος των άστρων, του ηλίου και της σελήνης, που δαμάζεις τα πάντα, τον αποκαλεί πανδαμάτορα στο κείμενο, που αποπνέεις φωτιά, πυρ και είσαι ως πυνθύρ τη ζωής εις όλα τα ζωντανά πλάσματα εθύρ που φαίνεσαι από ψηλά γιατί είπαμε ότι ο εθύρ είναι συμπαντική ουσία δεν είναι εδώ και τον ονομάζει υψηφανής και είσαι το άριστο και πρώτο στοιχείο του κόσμου το λαμπρό βλαστάρι που φέρει το φως και μετάστρα και μετά τον παρακαλεί να είναι ήπιος και γαλήνιος προς εμάς. Και πάμε στον ύμνο της Φύσεως. Σας το διαβάζω γιατί θα καταλαβαίνετε τις λέξεις και αν είναι κάποια που είναι αυτή, θα σας τη λέω, Γιατί αξίζει να την δούμε όπως την αποκαλεί. Ε, με τις έννοιες... Ο φύση... παμίτιρα, Παμήτυρα... Μητέρα των πάντων... Θεά πολυμήχανε... Μήτυρ ουρανία... Πρέσβυρα... Πολύκτητε δέμον... Άνασα πανδαμάτορ, αδάμαστε κυβερνήτηρα Παναυγής. Κυβερνήτηρα, εσύ που κυβερνάς στο σύμπαν και που είσαι λάμπουσα. Λάμπουσα, Παναυγής. Παντοκράτηρα. Oh. Τι τιμεναία πάνη υπέρτατε πάσιν. Εσύ που είσαι η, η πιο τιμημένη και η υπέρτατη όλων. Άφθητε, αθάνατη δηλαδή. Πρωτογένεια, η πρώτη γέννα. Η, η πρώτη, όχι που γεννήθηκες, η πρώτη που εμφανίστηκες. Ο πρώτο Παλέφατε, πανάρχαια δηλαδή ενιχία πολίτηρε σελασφόρε που φέρει στο σέλος το φως δεινοκάθεκτη άψοφον αστραγάλισι ποδών ίχνος ηλίσουσα. εσύ που χωρίς να κάνεις κρότο που δεν σε ακούει κανείς έτσι περιελήσει αυτό κάνει το σύμπαν Ελύσεται περί αυτών, ε, χωρίς να αφήνεις ίχνος από τα πόδια σου, χωρίς δηλαδή να, γίνεσαι, ε, να, να σε αντιλαμβάνονται. Αγνή κοσμήτηρα Θεών ατελείστε τελευτοί. Εσύ που διατάσεις τους Θεούς, είσαι δηλαδή το τέλος, ο σκοπός της θεότητας, ναι. η θεότητα υπάρχει, οι αξίες υπάρχουν, για να ε, θεάται τον εαυτό της η, η φύση, η παμήτυρα, και είσαι ατελής η ίδια, χωρίς τελευταία, χωρίς τέλος, έτσι, αθάνατη, χωρίς αρχή και τέλος, κοινή μεν πάντεσιν, μετέχεις τα πάντα, Ακοινώνει τη δε μούνη, μόνη δηλαδή. Ενώ η, η ίδια δεν, δεν, δεν μετέχεις, δεν είσαι υπό κανενός. Ναι. Εσύ είσαι ναι. το, το, το, το, το όλον και το άπαν. Αυτοπάτορ. Απάτορ, είσαι αυτοπάτορ, εσύ γεννά τον εαυτό σου και δεν έχεις πατέρα, δεν έχεις γέννα. Ναι. Έτσι. Και ερατή, αυτή που είσαι πολύ αγαπημένη, πολύ μεγίστη, ευάνθια που έχεις όλα τα, τα όμορφα άμθη την παραγωγή. Πλοκή, φιλία, πολύμικτε, δαήμων. Γνώστρια, δηλαδή ηγεμόνη είσαι η ηγεμονία όλων. Κράντιρα, φερέσβειε και φέρει την ζωή. Πατρόφε, κούρι, εσύ τρέφει τα πάντα. Αφτάρκεια, δίκη, χαρίτον πολυόνιμε, πυθό, εθερία, χθονία. Και η ναλία με δέουσα, δηλαδή που μετέχεις στα βασικά στοιχεία και στο ίδωρ και στο πυρ και στη γη και στον εθέρα. Πικρά μεν φαύληση, είσαι πικρή για τους φάύλου, είναι ζήτημα χρόνου πότε τους τιμωρείς γλυκία δε πιθομένηση σε αυτούς που υπακούνε στον νόμο της φύσης πάνσοφε πανδότηρα εσύ που δίνεις τα πάντα παμβασίλεια αυξητρόφος που είσαι πάντων μεν συν ολον όλων είσαι ο πατέρας ναι. μήτυρ παντόν τροφός ιδέτη θυνός, οκυλόχια, μάκερα, πολύσπορος, ωριά ορμή παντοτεχνέ, πλάστηρα πολύκτητε, ποντία δαήμων, εδία κινησιφόρε, πολύπυρε περίφρον, αενάω οι θὸ θωών, Ρήμα δινεύουσα, πανριτέ, κυκλοτερείς, αλοτριομορφοδίεται, παίρνει πολλές μορφές, ναι. έφθρονε, τιμίεσα, μόνη το κρυθέν τελέουσα, η μόνη που φέρει σε πέρας αυτό που πρέπει να γίνει, σκυπτούχον εφήπερθε, εσύ που κρατάς από πάνω, τα σκύπτρα όλων, δηλαδή τους νόμους όλων, ναι. την νομιμότητα όλων, βαριβρεμέτυρα κρατήστη, άτρομε πανδαμάτηρα, πεπρωμένη έσα, εσύ δηλαδή που είσαι η, το πεπρωμένο, προσέξτε όμως, πεπρωμένο δεν είναι το κισμέτ. Δεν είναι Έτσι, η απλή μοίρα. Πεπρωμένο είναι αυτό που, που σου πρέπει. πρέπει σε κάθε όν και κατάσταση. Αυτό που σου πρέπει. Πυρύπνου ίδιο ζωή, αίδιο ζωή, η δαθάνατη τεπρόνοια, η αθάνατη πρόνοια για τα πάντα, εσύ έσι άνασα, εσύ που προνοεί. Αθ, αθ, και ενώ είσαι, αθάνατη για τα, είσαι η αθάνατη πρόνοια για τα πάντα Εσύ είσαι βασίλισσα Συ γαρμούνι τα δε και Και εσύ μόνη τα δημιουργείς όλα αυτά Και τη ζητά να δίνει υγεία Και να ανανεώνει την ζωή πάντα Εδώ και οι φίλοι συμμετέχουν στην κουβέντα Οι φίλοι συμμετέχουν στην κουβέντα Ναι και λέει ο Νίκο τον φίλη θα τον λέει πάν λίπε Πάν Πα... λίπε Ναι Και το τσακαλό το πάν τρυπέ <laughs> Μάλιστα Όσοι στους ύμνους Να μην Αυτή, το πω Αυτή λοιπόν είναι η μητέρα φύση Η οποία είναι αυτοπάτορ Και απάτορ Η ίδια είναι πατέρας του εαυτού της Σπέρμα δηλαδή Και δεν έχει πατέρα ε, που είναι μητέρα και τροφός των πάντων, ναι. έτσι, ε, η αίδια ζωή και η αθάνατη πρόνοια των πάντων. Ωραία, αυτό είναι ωραίο σημείο, να βάλω ένα ωραίο κομμάτι, αφιεριμένο στους ποντίους, από το Βαγγελή, από το άλμπουμ «Ο Δε με την Ειρήνη Παπά, Γραμμένο το 1974-75 και λέγεται «Ο χορός της φωτιάς», δηλαδή «Ο πυρηχείος». Έμαξε, λοιπόν, αλβέντο 14.com με την εγγομπή γιατί η Έλληνε κάθε δεύτερα μετά τι 8 με την κυρία Μαρία Τζάνι έβαλα το κομμάτι αυτό από το άλμπουμ ο Δε, ο Αγγέλη Fire Dance και συνεχίζουμε. Μαρία Επομένω, φίλοι μου, οι Έλληνε είναι ανυπέρβλητοι γιατί είναι ο μόνο λαό που συνεδείασε ταυτόχρονης επεξεργασίας ε, συσχέτησης και σκέψης. Αυτό που λέμε θρησκευτικότητα, δηλαδή το να μπορέσουμε να βρούμε αξίες μέσα στο σύμπαν και να δώσουμε απάντηση από πού ερχόμαστε και πού πάμε, γιατί δεν είναι δυνατόν αυτό το υπέροχο δημιούργημα... Να είναι έτσι για να καταστραφεί χωρίς τίποτα. Θα είναι μια ερώτηση που θα θέσω και στον κύριο Μουσά και θα δούμε τι μπορούμε να πούμε εκεί. Θρησκευτικότητα λοιπόν και επιστήμη και ε, αξίες ενομένες μαζί και γενιτριές μαζί κάθε νοητικής παραγωγής είτε αυτό ήταν θεσμή, είτε ήταν τέχνη είτε ήταν γνώση επιστημονική είτε ήταν αν θέλετε νόμοι κατανοήσεως του σύμπαντος αλλά και της καθημερινής του ζωής ξεχώρισαν την διάνοια από το Νούν, συνέδεσαν το νου με την ουσία τη συμπαντική και επιμερίζεται ο και στα πλάσματα αλλά όλα τα πλάσματα. Για την ελληνική αντίληψη ακόμα και τάστρα, άστρα, ακόμα και οι βράχοι και τα βουνά και η θάλασσα τα πάντα είναι ένζωα. Έτσι. Λοιπόν, και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι προσδιόρισαν την μεν διάνοια του ανθρώπου, αυτό δηλαδή που μας διαχωρίζει, από, που είναι το 2% από το, την υπόλοιπη ζωική ύπαρξη, ε, ναι. ε, την διάνοια μας, η οποία έχει κανόνες η διάνοια μας. Ενώ ο νους, που είναι... Άλλη φυσική και άλλο επίπεδο ναι. έχει νόμους. Μην το ξεχνάτε ποτέ αυτό. Έχει νόμους. Οι Έλληνες είναι ο μόνος λαός που αντί να φοβάται να δαιμονοποιεί ή να θεοποιεί εξευμενίζοντας τις περισσότερες φορές με φρικτές πράξεις Αυτούς που φοβόταν είτε ήταν οντότητες που τις δημιουργούσε, τις επινοούσε, είτε ήταν φαινόμενα της φύσης, είτε ήταν άλλα πλάσματα της φύσης, συνεργάστηκε με τη φύση, την οποία προσπάθησε να την κατανοήσει πέρα και έξω από τα όρια του ενστίκτου και ατένισε πάνω από αυτά και τα, τα, τα διερεύνησε μέσα, μέσα από αυτά και δι' αυτόν. Κατάφεραν με αυτόν τον τρόπο να αποκτήσουν μία καθαρή εικόνα για τη φύση και με αυτόν τον τρόπο να γνωρίζουν την αληθινή ουσία των πραγμάτων των φυσικών, δηλαδή του σύμπαντος. Διέγνωσαν επίσης, δηλαδή κατενόησαν, την έφτακτη, δηλαδή την τάξη, την έφτακτη δόμηση της φύσης από τα μεριστά της, αποκαλύπτοντας την μορφή και την ευταξία στο χάος δημιουργώντας τον κόσμον. Επίσης κατενόησαν την ανθρώπινη φύση τη ανθρώπινης φύσης με τους νόμους της και ότι είναι ένα τμήμα της συμπαντικής φύσης γιατί είναι μέτοχη ουσία της ψυχής που φέρει τον Νούν και το σύμπαν είναι ψυχή και νους. Καθαρόν φως. Αυτούς τους νόμους προσπάθησαν να τους ανακαλύψουν και να τους αποκαλύψουν, να τους κατανοήσουν και με αυτόν τον τρόπο δημιούργησαν Φιλοσοφία, επιστήμη, τέχνη και πάνω απ' όλα αξίες, την αρετή, με τις τέσσερις ορθές γωνίες. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι υπάρχει μια σταθερή, σταθερή κατάσταση σε όλη αυτή την ε, παραγωγή των Ελλήνων, που ουσιαστικά τροφοδότησε και τροφοδοτεί όλο το είναι της επιστήμης και της τέχνης. Όλη την θεσμοθέτηση των συγχρόνων κοινωνιών, που δυστυχώς πριτάνευσε η ανθρώπινη φύση της ανθρώπινης φύσης αποστερημένη από την αρετή, δηλαδή το αξιακό σύστημα, δηλαδή την κατανόηση των νόμων του αναγκαίου, της αναγκαιότητας της φύσης, των νόμων του συμπαντικού νοός και επομένως έχουμε μία έκπτωση αυτή της να την πούμε όπως συνηθίζομαι να τη λέμε. Της θεϊκότητας που είμαστε ως μέτοχοι ουσία της φύσης, είμαστε και μέτοχοι αυτή της θίας οντότητας. Και απομακρυνόμαστε από αυτή. Είχαμε πει ότι... Ε, όταν μιλήσαμε για τον, τον ύμνο του έρωτα ότι ο έρως είναι δυθυής τον θέλει ο ύμνος δηλαδή ε, είναι από τη μία μεριά ο νόμος της παγκόσμιας έλξης και από την άλλη είναι η δύναμη η οποία αναπαράγει την ζωή, τη συντηρεί και την ε, ε, κρατά σταθερή σε όλα τα πλάσματα και στον κόσμο. Υπάρχει ένας ποιητής, ο Ρενέ Τσαρ, γάλλος ποιητής και διανοητής που ζει το 1907 μέχρι το 1980, ο σε ένα του πείμα γράφει «Η Ελλάδα είναι η απάντηση σε όλα». Η απάντηση σε όλα είναι η Ελλάδα? Είναι η απάντηση σε όλα. Ποιος το λέει αυτό? Ο Ένα ποιητή Γάλλος, René Char, C-H-A-R. Ωραία, κάτσε να βάλω ένα τραγουδάκι και επανερχόμεθα. Θα ακούσουμε ε, κέλτικη μουσική, η οποία όμως είναι πυρίχη Υπηρήχιος, μουσική. Λοιπόν, ας πούμε το 14.ΚΟΜ γιατί Έλληνες Μάρια Τζάνης στο μικρόφωνο Κάθε Δευτέρα γύρω 8 η ώρα Με ορφικά σήμερα Ύμνους και λοιπά ε? Καλά ναι. τα λέω ε, Για να συνοψίσουμε και να τους ξαναθυμίσω ε, Στην ορφική κοσμογονία, Αλλά και στον Ερμή Αλλά και στους μετέπειτα Υπάρχει ε, Ο εθίρ ε, μια θα λέγαμε Με τους όρους της σύγχρονης ε, Αστροφυσικής ε, Μια αναδίπλωση Μια ταλάντωση κβαντική ή αν θέλετε Το, το παράδοξον Της κβαντικής αυτής Που λένε αυτή ε, Και δημιουργείται Ο φανής Το φως δηλαδή ναι αμέσως η μύτης, ο νους και ο ηρικεπέος δηλαδή ο έρος δημιουργός πλασμάτων και ε, αυτός που, ε, που, ε, που έγκιαται τους νόμους της φύσης που συγκροτούν το σύμπαν και τον κόσμο Μάλιστα. όπως τον έχουμε να πούμε ότι στη σημερινή εποχή ε, ο πιο μεγάλος κίνδυνος και απαντάει και στο «γιατί μας τα αποκρύπτουν αυτά» ναι. είναι ότι κάθε ανώτερη προσπάθεια που κάνουν είναι να καλυφθούν ή να παρανοηθούν, να φαλκιδευθούν δηλαδή τα βαθύτερα πνευματικά κίνητρα της ελληνικής σκέψης και το κάνουν αυτό ακυρώνοντας από τα πρώτα πρώτα, δηλαδή αυτά, ακριβώς αυτές τις, τις, τις παρακαταθήκες, από τα πρώτα επίπεδα της έκφανση που είχαν και της τοποθέτησης και εφαρμογή που κάνανε, Λοιπόν, παρόλα αυτά τα χρησιμοποιούν για, την, για επιστημονικά πράγματα ή για α, τις δικές τους δουλειές, αλλά δεν επιτρέπουν στους πολίτες σε παγκόσμιο επίπεδο να τα γνωρίζουν. Τώρα κάνουν και κάτι άλλο. Δηλαδή... Προσπαθούν να τα ελαχιστοποιήσουν μπροστά στην, στο θρήσκευμα. Εκτός όλων των άλλων υπάρχει και ένα βιβλίο του κυρίου Πισάνος κάπως έτσι λέγεται αυτός, ναι. από τον Αριστοτέλη στον Χόκινγκ ναι, του Πισάνου, ο οποίος του κάνει μια ωραία δουλειά, δηλαδή με την έννοια ότι παίρνει συνεντεύξεις από ναι. αστροφυσικούς, παίρνει γραπτά μεγάλων και τα λοιπά και προσπαθεί να ε, τα δει μέσα από την... Ελληνική παρακαταθήκη, αλλά αλλά ε, προς το τέλος στο κεφάλαιο η έννοια του φωτός στις αρχαίες ελληνικές τρισκίες, δεν τον πληροφόρησε κανείς ότι δεν υπήρχαν αρχαίες ελληνικές θρησκείες. Μία θρησκεία υπήρχε στον ελληνισμό. Αλλά θέλει να το βλέπει έτσι, αλλά το πιο σημαντικό είναι το εξής... Σε αυτό λοιπόν το κεφάλαιο που πρέπει να μιλήσει για το φως, ψελίζει κάποια πράγματα άσχετα για τους Δελφούς και τον Απόλλωνα και λέει, λέει στη σελίδα 98 με την αρχαιολόγο. Σα διαβάζω, το φωτοτυπίσει. Με την σύμβουλό μου Ράνια το χειμωνιάτικο εκείνο βράδυ, καθισμένοι μπροστά στο τζάκι, κοιτώντας τις φλόγες, Ωραία, μιλάμε ορομαντικό. για το Θεό, τη θρησκεία, την αλήθεια. Για να φτάσει ο άνθρωπος της εποχής μας στη γνώση της αιώνιας αλήθειας, που θεωρώ ότι είναι η γνώση της χριστιανικής διδασκαλίας, πρέπει προηγουμένως να γνωρίσει ιερές πράξεις των αρχαίων ελληνικών μυστηρίων ε, γιατί αυτά προετοιμάζουν τον άνθρωπο γι' αυτό, δηλαδή είναι μια προπαίδεια η ελληνική σκέψη και διανοητική παραγωγή ας μου πει αυτός ο κύριος από τη βίβλο ποια επιστημονική γνώση δεν χρειάζεται μισό λεπτό τα πει ο Θεός σου, επειδή. Τα γράψε και στι πλάκε. Δεν σε καταλαβαίνω ώρε. Μαρία. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Είναι, είναι η λογική που σας είχα αναλύσει Μα... μια προηγούμενη φορά όταν σας έλεγα για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων πώς μας εξαπατούν και πώς παίρνουμε λαφεμένες αποφάσεις είναι η λογική του πετάει-πετάει. Θυμάστε? Μία, δύο, τρει προτάσεις... Γενικού κύρους και αλήθειας, πετάει ο αιτός, ο Κορυδαλός, ο Πελαργός, ο Τωτός. Και είναι ο εγκέφαλο έτσι. Μας λέει λοιπόν κάποια πράγματα που λέμε, ανέ ναι, κάνει μια πολύ ωραία δουλειά, παίρνει από τον Χόκιν, παίρνει από τον Αριστοτέλη, βέβαια αποκρύπτει από τον Αριστοτέλη, ενώ μιλάει για την ψυχή, αποκρύπτει ότι ο Αριστοτέλης με την ψυχή προσδιορίζει και το, την αρχή του DNA των πλασμάτων, από, από, από σιωπά πάρα πολλά πράγματα, δεν πειράζει αλλά φτάνει και στον τωτό ότι ωραία καταλάβατε λοιπόν. και όσο ο εγκέφαλος επειδή είναι αθεόκλειστο κουτί δεν έχει καμία άμεση επικοινωνία με το περιβάλλον, έχει μόνον έμεση επειδή αποκωδικοποιεί θετικά αυτά που του λέει βέβαια μιλάνε τώρα μεγάλα πνεύματα της επιστήμης και τη φιλοσοφία και εκεί Μα λέει και για τον. Το, το, Είναι ντροπή. Και είμαι υποχρεωμένη να τα καταγγείλω αυτά. Ωραία. Λυπάμαι. Κάτσε να αφήσουμε να παίξει το κομμάτι από κάτω. Λοιπόν, επειδή γουστάρουν οι φίλοι, να του πω ότι είναι από το ίδιο. Αντωνοδέ Βαγγέλης Παπαθανασίου, παπά, οι ρίζε The Roots, 1974-75. Είναι ένα άλμπουμ που έχει δημοτικά τραγούδια σε εκτελέσεις με τον τρόπο του Βαγγέλη. Είμαστε λοιπόν αλπεντοδεκατέσταρα.com, άγνωστοι επισκέπτε, Λοιπόν που έχω μείνει στην Κυριακή εγώ. Γιατί οι Έλληνε, Μαρία Τζάνη στο μικρόφωνο, να καλησπέρισσουμε και τον κύριο Ξενοφόντα Μουσά, Το φίλο μα, τον αστρονόμο εδώ, να μα πει και να μα πει και η Μαρία, γιατί. Πάρ το πιο κοντά σου αυτό, έτσι. Να το πάρω πιο κοντά. Γιατί τον κάλεσε σήμερα το Ξενοφόντα. Καλησπέρα, Ξενοφόντα. Χαίρομαι που σε βλέπω και σε καλά. Έτσι, λοιπόν Γιατί τον κάλεσες απόψε ε, τον Στο δεύτερο μέρος ε, Βέβαια, γιατί δεν μπορούμε να μιλάμε Για ε, την κοσμογονία Των Ελλήνων χωρίς να έχουμε Έναν ειδικό επιστήμονα Και το επιστήμονα Και πάνω απ' όλα Αυτό που λέμε Έλληνα άνθρωπο ε, Και στο νου κτλ τα λοιπά, ε, Τους διάβασα τον ύμνο προς τη, προς τη φύση. Ε, ε, Εντυπωσιακό πάντοτε. Η φύση, λοιπόν, ε, έχω συγκρατήσει, είναι ε, η μήτρα των πάντων. Πιο κοντά στο μικρόφωνο, ε, Μαρία. Είναι. Μαρία, έλα, πιο στο μικρόφωνο, για να, να σε ακούνε, όχι τίποτα Ναι. Είναι. Ε, εκεί. Αυτοπάτορ, δηλαδή. Αν γεννιέται μόνος της, του. Μόνη, μόνη, μόνη της, της αναγεννιέται. Απατορ δεν έχει γένα. Πατέρα. Ναι, δεν έχει γένα. Έτσι. Ε, είναι ερατή, είναι αγαπημένη. Είναι εθερή, αχθονία, η αλία και τα λοιπά. Δηλαδή, είναι, καλύπτει όλο το σύμπαν. Ε, και είναι η αίδιος ζωή, αυτή δηλαδή που είναι άφθητος που δεν έχει ε, θάνατο ποτέ, γιατί δεν έχει και Αιώνι, γέννα... Αιώνια από μόνη Ναι, αιώνια από μόνη και είναι ταυτόχρονα η αθάνατη πρόνοια. Και διαβάζω, έχω αντιγράψει από τον Max Planck κάτι που λέει «Πρέπει να υποθέσουμε την ύπαρξη ενός συνειδητού και εφηίνου πίσω από αυτή τη δύναμη της ε, συνιδήσεως και του παρατηρητή που παρατηρεί». Έτσι, και που παρατηρούμε ότι παρατηρούμε είναι παρελθόν βέβαια. Μόνο παρελθόν μπορούμε να παρατηρήσουμε. Δεν μπορούμε μέλλον. Ε, αυτό το μυαλό είναι η μήτρα όλων των καταστάσεων της υπάρξεως. Και <coughs> η επιστήμη της φυσικής, διαμέσου των συγχρόνων τεχνολογιών και των αντοέρωων μαθηματικών, έχει σάγια έννοιες όπως η πλάνη των αισθήσεων η ανυπαρξία της ύλης και του χρόνου, που στην πραγματικότητα είναι ενέργεια ή λοενέργεια που μπορεί να ε, μεταβάλλεται κτλ, στο ένα ή στο άλλο. Ε, η ολότητα των πάντων και που είναι πράγματα που ο μέσος άνθρωπος δεν μπορεί να τα κατανοήσει γιατί ο μέσος άνθρωπος είναι εγκλωβισμένος στις τρεις διαστάσεις. Δικαιολογημένα θα έλεγα πάντως. Ναι, ε, βέβαια, γιατί είναι κατασκευασμένος και, έτσι. Ναι. Και εγώ πιστεύω ότι ο Ευκλήδης είναι πανταχού παρών με την έννοια ότι η γεωμετρία του Ευκλήδη μα και μας περισσεύει για να πάμε Μέχρι τα κοντινά άστρα τουλάχιστον έτσι, έτσι. και ίσως και παντού, οπουδήποτε με συγχωρείτε και η αντίληψη ότι οι Έλληνε φιλόσοφοι λένε μην δέχεσαι αυτά που σου λένε οι αισθήσει σου, η δική μου ερμηνεία είναι ότι αυτό που λένε είναι διαφορετικό από αυτό που συνήθως εκλαμβάνεται. Εκείνο που λένε είναι ότι δεν θα λάβεις υπόψη αυτό που σου λένε μόνο τα μάτια σου και σου τα αυτιά σου και τα αυτιά σου και ο εγκέφαλό σου μαζί γιατί αυτός θα κάνει όλα Αλλά επιπλέον θα πάρεις όργανα μέτρησης Έτσι. Αυτή είναι ουσιαστικά η εντολή που μας δίνουν Κάνε μέτρηση Έτσι ε, και ε, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να εμπιστεύομαι τις αισθήσεις μου αλλά ότι πρέπει να τις συμπληρώνω με μετρητικά όργανα. Εγώ για παράδειγμα είμαι αστρονόμος αλλά συγχρόνως είμαι και μοίωπα. Τα, τα μάτια μου δεν λειτουργούν καλά. Ξέρω άλλους ανθρώπους ο Μακαρίτης ο πατέρας μου για παράδειγμα έβλεπε εξαιρετικά καλά. Ε, πιστεύω ότι Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν τους δακτυλίους στον κρόνο. Κάποτε γνώρισα έναν Γάλλο ο οποίος ε, μεγάλης ηλικίας τώρα ευχομένα είναι πάντα καλά εργαζόντας στην Αθήνα, στην Ελλάδα και μου έλεγε ότι διαπίστωσε πως όταν πήγε στο στρατό όπως οι περισσότεροι άντρε, έτυχε να του κάνουν καψόνια κλασική περίπτωση. Και το πιο κλασικό είναι να σε βάλουν στο σκοτάδι να βρει μέσα στο θάλαμο τη νύχτα, ξέρω εγώ, το όπλο σου και να το λύσεις και να το συνθέσεις πάλι. Λοιπόν, να το συναρμολογήσεις. Αυτός διαπίστωσε λοιπόν προς έκπληξή του ότι η αντίθεση με όλου του άλλους έβλεπε σε πλήρες σκοτάδι. Μου κάνει εντύπωση γιατί πάντοτε αναρωτιόμουν πώ είναι δυνατόν οι άνθρωποι να έχουν δει κάποια πράγματα μια εποχή που δεν είχαμε τηλεσκόπια. Αν και σε αυτό μπορούμε να επιστρέψουμε μετά. Και ε, αυτός ο Γάλλος, να είναι καλά, με βοήθησε μαζί. Επαναλαμβάνομαι την δική μου εμπειρία με τον πατέρα μου που μου έλεγε όταν έβλεπε τον κρόνο που τον έδεινα στα παιδιά μου. Αυτό τα αστέρι κάτι έχει δίπλα. Τους δακτήλιους πιθανώς. Έτσι πιστεύω ότι με βεβαιότητα δεν έχουμε όλοι τα ίδια μάτια, ούτε τον, το ίδιο μυαλό, και πάει λέγοντας. Και κάποιοι από εμάς βλέπουν καλύτερα. Και όταν το συζήτησα με έναν ε, οφθαλμίατρο, μου είπε, ναι, βεβαίω, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν ίσως και πέντε φορές καλύτερα από τον συνηθισμένο άνθρωπο ή και εκατό φορές καλύτερα από αυτόν που βλέπει άσχημα, όπω εγώ, για παραδείγμα. Έτσι, λοιπόν πρέπει να συμπληρώνουμε, και ο άνθρωπο το έκανε πάρα πολύ ωραίο αυτό, τις αισθήσει μας με πειράματα και μετρήσεις. Ναι, και αυ αυτό κάπως μου κάνεις μια Βεύθυνα. πρωταρχή, αγαπητέ μου ξενοφόντα, γιατί θα ήθελα να σε ρωτήσω πώς αυτοί οι άνθρωποι γνώριζαν τόσα πολλά πράγματα... Σχεδόν τα πάντα για τη φύση του σύμπαντος, για την ε, λειτουργία του, γιατί η ορφική ύμνη, με βάση αυτά που περιγράφουν στον ουρανό, ε, μου έχει λεχθεί από επιστήμονες στο σπίτι του κυρίου Παπαθανασίου, πρέπει να γράφτηκαν την 16η χιλιετία. Και πριν την, το, το 3.800 π.Χ., δηλαδή μέσα σε αυτό το διάστημα. Άρα λοιπόν, είτε 18, είτε αν θέλεις ε, 5-6.000 χρόνια πριν, λοιπόν, πώς τα γνώριζαν? Οι άνθρωποι, ειδικά την προϊστορική εποχή για να ζήσουν, έπρεπε να είναι πολύ πιο έξυπνοι από μας Και συνήθως θεωρούμε ότι εμείς είμαστε πολύ καλύτεροι από τους αρχαίους ανθρώπους, από τους προϊστορικούς, χωρίς αμφιβολία, ακόμα και από τους ε, γίγαντες φιλοσόφους που ουσιαστικά ίδρυσαν ε, τον πολιτισμό μας. Όχι απλώς τα θεμέλια, όλα τα βάλανε. Ε, ναι, είναι, αλλά είναι ήταν ήτανε αυτής της γνώσης. Σωστά. Γιατί, συγγνώμη που σε διακόπτω, Καθώς. απλά θέλω να σου θυμίσω ότι τόσο ο Πλάτωνας όσο και ο Αριστοτέλης, στο περιουργανού ας πούμε, ο ε, ουσιαστικά λένε ότι αυτό που, που σημερινοί επιστήμονες προσπαθούν να το ταυτίσουν με την πέμπτη ουσία ε, της σκοτεινή ενέργεια, λοιπόν, την ονομάζουν πέμπτη ουσία και της αποδίδουν τις ιδιότητες που αποδίδετε εσείς αυτή σήμερα. Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος γι' αυτό, αλλά πριν από αυτό να απαντήσουμε το βασικό ερώτημα που έθεσες, που είναι χωρίς αμφιβολία ένα να μην πω το βασικότερο από όλα τα ερωτήματα. Πώς αυτοί οι άνθρωποι μπόρεσαν να δουν όλα αυτά, να τα αντιληφθούν και εν τέλει να μας τα δώσουν. Και, αυτό. και πώς είχαν πλοία που ταξίδευαν με τον νου. Κατόπιν να έρθω και σε αυτό. Έτσι. Λοιπόν, έρχομαι και γι' αυτό καθυστέρησα γιατί είχα μια συνάντηση και μια διάλεξη ε, κατόπιν ε, που την έδωσε ένας εγγλέζος καθηγητής στο, στον Καναδά, ο οποίος είχε μελετήσει όλα τα προϊστορικά στην Ελλάδα, κατά κύριο λόγο στις Κυκλάδες αλλά όχι μόνο, και βρίσκει πως έχουμε εδώ προϊστορικούς ανθρώπους όπως και αν τους ονομάσουμε Νεάντερνταλ ή ε, Ότι και μάλιστα άκουσα και το εξής και δεν είχα καμιά αμφιβολία ήταν ωραίο να τα ακούσα από έναν ειδικό ότι όλοι μας, οι Έλληνες τουλάχιστον έχουν και ένα 5% ή 3% Νεάντερνταλ μέσα τους ο οποίο έχει επιζήσει. Δεν είναι κακό σήμερα. αυτό ο Θετικό είναι. Μια χαρά είναι. Ε? Θετικό είναι. Ναι, ναι. Δεν το λέω για αρνητικό. Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Αυτό ακριβώ. Ναι. Ε, λοιπόν, αυτό ο άνθρωπο και η ομάδα του, στην οποία είναι και πολλοί Έλληνε επιστήμονε και από το Γεωγραφικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών, για παράδειγμα, και αρχαιολόγοι Έλληνε σε όλο τον κόσμο και βεβαίω και επιστήμονε από άλλα μέρη. Ο ίδιος είναι στον Καναδά, αν και εγκλέζος στην καταγωγή. Κάρτερ το όνομά του. Και τον ευχαριστούμε για αυτά που έχει βρει. Βρίσκει λοιπόν εν τέλει ότι στα κυκλαδονήσια και όχι μόνο πρέπει να υπήρχαν άνθρωποι και χρησιμοποιούν και άλλους όρους όπως ανθρωπίδε και ανθρωπίνε. Μην με ρωτήστε ποια, είναι η Μη ρωτήστε ποια είναι η διαφορά. Δεν την ξέρω ακριβώς, αλλά είναι Τριτεύων θα έλεγα. Μοιάζει λοιπόν η Ελλάδα να ξαναγίνεται κοιτίδα όχι μόνο του σημερινού πολιτισμού αλλά και του προϊστορικού ήδη από την Μεσολυθική εποχή και πιο πριν. Δηλαδή κάποιοι μιλάνε για το 300.000 από Χριστού. Πού είναι καινούργια αυτά. Βεβαίως αυτά έρχονται να συμπληρώσουν τα έστω αμφισβητούμενα από πολλούς κυρίως για πολιτικούς λόγους, εγώ πιστεύω, μπορεί να κάνω λάθος, ευρήματα των πετραλώνων, του πουλιανού κλπ. Και εν τέλει οι άνθρωποι ήδη από εκείνη την εποχή, εγώ πιστεύω, παρατηρούσαν τον ουρανό. Γιατί για να ταξιδέψεις, ακόμα και αν με ένα βαρκάκι που το έχεις κάνει με ας πούμε ξύλα, μια σχεδία ή ε, μια βαρκούλα που την έχεις κάνει με παπύρους λένε, καλά παπύρους δεν έχει Ελλάδα αλλά έχει ψαθιά και άμα δέσει πολλά ψαθιά μαζί ξυ, ε, ξερά μπορεί να κάνει ένα βαρκάκι ή να πάρεις όπως πήρε η Ευρώπη έναν τάβρο και ταξίδεψε να πάρεις ένα βοηδές ε, και να το έχει δεμένο με ένα δυο σκινάκια και να σε περάσει μέσα από ένα στενό στην θάλασσα. Και οι θάλασσε. Έχω την εντύπωση ότι αυτό συμβολοποιεί την απομάκρυνση των πλακών, κύριε καθηγητά. Και μετά και ο Μαριολάκος το ίδιο πιστεύει. Ε, και συμβολοποιεί την και απομάκρυνση των βέβαια. πλακών. Αλλά ολοκληρώστε. Ε, έτσι λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί και εκεί ήθελα να έρθω για την αστρονομία, που ταξίδευαν με βάρκες ή σχεδίες ή ό,τι, ακόμη και πολύ προηγμένα πλοία, όπως αυτά του Ομίρου, που μόνα τους ακολουθούσαν την πορεία που έθετες. Κύριε Καθηγητά, θα θα στην, α, στο ακροτήρι της... Ε, αχ, πείτε μου τον νησί που... Τη Σαντορίνη, Τη Θύρα έχουμε με συμφιδωτό με υπεροκεάνιο, ναι. δηλαδή πλοίο Καμία που έχει διαζώματα μέτρα. και έχει και ανθρώπου το πρώτο, δεύτερο, τρίτο διάζωμα κτλ. Και, και δεν νομίζω ότι ήταν βαρκάκια και με Ω, αυτά δεν είναι βαρκάκια. Αυτά. Αναφέρομαι στην εποχή. Let's say, ας πούμε τρεις χιλιάδες χρόνια πριν Απ' τη θήρα Μάλιστα Κάτι Και παραπάνω Γιατί όπως λέμε και στην προηγούμενη εκπομπή Αμα τώρα λες τρεις χιλιάδες χρόνια πριν Και ένα μισή πουνή θήρα Τεσσερά μισή και δύο εξήμιση χρόνια πίσω Πάσπαρα Εξήμιση χιλιάδες Πάω Από τώρα Αυτό να το λέμε για να το εμπεδώνουμε Στην ε, προηγούμενη εκπομπή που κάνει πριν από 10 μέρες, ε, Είχα αναφερθει σε μετρήσεις που κάνα στο Σέσκρο και το Διμήνη. Εκεί, λοιπόν, την 6η χιλιετία π.Χ. Και δύο, οκτώ. 8 πριν από Έτσι. σήμερα. Έτσι, είναι αυτό. Έχει <χαι> σημασία. Ε, έχουμε, Γιώργο, τον κύριο προσανατολισμό αυτών των δύο αρχαίων ακροπόλεων, ναι. που γύρω τους είχαν και κάποια πόλη. Ε, είναι η απαρχή της αγροτικής επανάστασης στην Ελλάδα ή και παγκοσμίω. Δεν ξέρω. Κάποιοι τη βάζουν πίσω στο 20.000 και εγώ είμαι έτοιμος να το δεχτώ. Και άνθρωποι οι οποίοι έχουν μελετήσει τους αρχείους σπόρους στην Ελλάδα και αλλού, λένε ότι ήδη σπέρναν το 20.000 π.Χ. Αλλά να μην μπούμε σε αυτό, γιατί εγώ δεν τα ξέρω. Λοιπόν, το 6.000 π.Χ. Στο Σέσκλο και το Διμήνι έχουμε αστρονομικές γνώσεις και εγώ υποστηρίζω ένα ημερολόγιο βασισμένο στον ήλιο. Πού το βασίζω αυτό. Όταν έχεις τον κύριο άξονα της Ακρόπολης αυτής, των δύο αυτών Ακροπόλεων, το Διμήνι και Σέσκλο, να είναι προσανατολισμένοι ακριβώς όπως είναι η οδή που είναι κάθετη τη Σόλωνος δηλαδή η Μπενάκη, η Ομύρου, η Αμερική, όλε αυτέ έχουν τον ίδιο προσανατολισμό με τον κύριο άξονα, το Σέσκλο και το Δημήμι. Αν το πιστεύετε. Και παρόμοιο είναι ο προσανατολισμό. μετρήσει το απολύτες, Μελετήσει ναι. με του ανθρώπου το που γνωρίζουν συνεργάσιμα. Δεν το λε τυχαία. Και του πειραιά δηλαδή. Η... Η... η Δευτέρας με εναρχίας, ας πούμε που είναι ο κύριος δρόμος στο... ένας από τους κύριους δρόμους το, το που ενώνει τα δύο λιμάνια ε, και τα δύο αρχαία λιμάνια τα πρωταρχικά Να, ναι. στον Πυραιά ε, είναι προς την ανατολή του Ηλίου τη μικρότερη μέρα του έτους και το ίδιο έχουμε στο Διμήνι ενώ στο Σέσκλο έχουμε τη δύση της ίδιας ημέρας ή στην Ανατολή τη μεγαλύτερη ημέρα. Συμπίπτουν αυτά. Και το απίστευτο είναι το εξής, ότι ο άξονας αυτό είναι το άξονα του 1500 που έφτιαξαν έναν θολωτό τάφο στο Σέσκλο. Ενώ ένας άλλος θολωτός τάφος το διμήνει πάλι και αυτός εκεί γύρω, έχει την επιφάνεια της πόρτας του παράλληλη προς αυτή την Ανατολή. Αυτά Μάλιστα. δεν είναι τυχαία. Και κυρίως δείχνουν, και το θεωρώ το πιο σημαντικό έβριμα, αν θέλετε, την συνέχεια. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο που το βρίσκουν το 6.000, που το είχαν βρει και το 20.000, εγώ πιστεύω, αλλά δεν το έχω αποδείξει ακόμα. Θα το βρω. Ε, έχουμε συνέχεια από το 6.000 μέχρι το 1.500 και πάμε μετά στην Κρήτη γύρω στο 2.200 ενδιάμεσα είναι βέβαια και εκεί έχουμε πάλι ένα διάδρομο παρόμοιο που έχει τον ίδιο προσανατολισμό μόνο που είναι στην εισημερία 22 ας πούμε Σεπτεμβρίου ή 20 Μαρτίου αυτή την εποχή το ίδιο κάνει και πάμε μετά Τέσσερι χρόνια αργότερα, Κοπέρνικο, και έχει κι αυτό την ίδια μέθοδο με τον αρχαίο κριτικό για να βρει την Ισημερία. Αυτό όλο δείχνει τη συνέχεια. Βέβαια, και ότι αν δεν υπήρχαν εκείνοι δεν θα υπήρχε επιστήμη. Αυτό που λέει η Ζέλινγκ, αυτή που έγραψε ένα βιβλίο, το έχετε διαβάσει. Ζέλινγκ. Ναι. Λοιπόν, ε, θέλω να σα διαβάσω κάτι. Και, συγγνώμη για την παρένθεση, mm. αλλά επειδή ήρθα αυτή την υπέροχη ομιλία του Κάρτερ ότι καλά και κάνατε. της Αυτά είναι πράγματα που πρέπει θέλουμε να, να τα ακούσουμε όλες και όλοι, διότι δείχνουν ότι ουσιαστικά οι πρώτοι άνθρωποι ή κάποιοι από τους πρώτους ανθρώπους ήταν στην Ελλάδα. Σε αντίθεση με ό,τι πιστευόταν μέχρι τώρα. Δηλαδή, κανείς δεν πίστευε ότι άνθρωποι ταξίδεψαν στην Κρήτη το 100.000 π.Χ. ή το 200 ή δεν ξέρω πότε. Στην Έβεια στην έχουν βρεθεί, μάλιστα έχω στα χέρια μου, ένα υπέροχο βιβλίο που μια παλιά φίλη, η κυρία Σαραντέα, έχει γράψει εδώ και πολλά χρόνια, το 86 Η κυρία Σαραντέα λοιπόν, σε πείσμα πολλών, έχει μαζέψει 6.000 ευρήματα που είναι πολύ προηγμένη τεχνολογία που πάει πίσω λένε οι ειδικοί δεν θέλω να χρησιμοποιήσω το όνομα του αρχαιολόγου που το λέει γιατί δεν έχω την άδειά του, πάνε πίσω στο 300.000 π.χ. και μάλιστα είναι πολύ εκλεπτισμένα δηλαδή αυτά είναι πολύ προχωρημένα είναι νανοτεχνολογία της εποχής μάλιστα. που βλέπετε από τη Νέα Αρτάκη και δυστυχώ. Εκεί που βρέθηκαν αυτά, τώρα είναι πολυκατοικίες και πάει λέγοντας. Δυστυχώς. Ευτυχώς, η Δυστυχώς. κυρία Εύη Σαρανταία, να είναι καλά, τα βρήκε αυτά και τα έχει διασώσει. Ε... Τα λέω αυτά χωρίς την αδειά της, αλλά ελπίζω να μην με μαλώσει. Όχι. Αφού το δημοσίευσε σε βιβλίο ε, έχουμε κάθε δικαίωμα από τη στιγμή, αυτό έχει δημοσιευθεί Βέβαια. είναι ένα βιβλίο που υπάρχει στο κοινό Και την ευχαριστούμε εκ μέρους όλων των Ελλήνων και της ανθρωπότητας θα έλεγα Έτσι, Ωραία. ήθελα λοιπόν να σας πω το εξής πράγμα επειδή εγώ γνωρίζω ότι η επιστήμη ε, είναι η αντίληψη που έχουν οι επιστήμονες κάθε περίοδο. Αυτό δεν το λέω εγώ. Το λέει ο μεγάλος επιστημολόγος του 20ου αιώνα, ο Κάρλ πόπερ. Επιστήμη είναι η αντίληψη που έχουν και είναι κάτι που μπορεί με νέα ευρήματα, με νέους τρόπους, με νέα αυτά να... Επίσης, θυμάμαι ότι μου είχε πει κάποτε ο μεγάλος από τους μεγίστους ε, Κλασικού φιλολόγους, ο Τζον Άντων, που είναι και αντεπιστέλων μέλος της Ακαδημίας Αθηνών τιμητικά, ότι μου είχε πει πως πρέπει να ξαναερμηνεύσουμε όλα τα κείμενα που μας έχουν διασωθεί, γιατί όταν ερμηνεύθηκαν η ανθρωπότητα δεν εγνώριζε τίποτα από αυτά που λένε αυτοί. Και βεβαίως τα ερμηνεύσανε με λαθεμένο τρόπο με ό,τι είχαν στο παραστατικό τους και στο μυαλό τους από εκείνη την εποχή. Και γι' αυτό τα αδικούμε τα κείμενα. Πρέπει λοιπόν Επολύτες να τα ξανά ερμηνεύσουμε, είπε, με βάση τις νέες ανακαλύψεις και την με προαγωγή της επιστήμης μας, λοιπόν, διότι ε, αυτά είναι πιο μπροστά από αυτά που εμείς ξέρουμε σήμερα. Με αυτή λοιπόν την, ε, θέλετε, ε, τοποθέτηση και επειδή μου κάνει εντύπωση πως ε, από, τα, από την αρχαία ελληνική γραμματολογία που έχει μείνει το εν δεκάκης χιλιοστών, εν δεκάκης χιλιοστών. Ακούω να λένε χαζοειδώς το 2% και τα λοιπά και, και, και, και τρελαίνομαι. Στην πραγματικότητα έχουμε μόνο επικεφαλίδες, ναι, αποβιβλία, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, στην καλύτερη περίπτωση. Και όταν με αυτά, όταν με αυτά είμαστε ε, πιο μπροστά και από την εποχή μας, και αυτό δεν το λέω εγώ, το είχαν πει, έτυχε να είμαι στο Λονδίνο κάπου, πριν από κάποια χρόνια που δείχνανε ε, τις δραστηριότητες που γίνονται για να κατασκευάσουν το κομπιούτερ που θα μπορεί να αυτοπρογραμματίζεται. Και ε, ήταν εκεί και οι Ιαπωνέζοι, οι οποίοι το ονομάζουν αυτό που, που προσπαθούν να φτιάξουν ψυ. Και είπε αυτό εκεί από την ελληνική λέξη ψυχή, γιατί αυτό θα είναι σαν να έχει ψυχή. Και πάνω εκεί είπαν αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω ότι... Ε, ίσως δεν γνωρίζουμε. Δεν γνωρίζουμε καθόλου... Τι ήταν η Νεάτερνταλ... Αν υπήρξαν Νεάτερνταλ... Μήπως ήταν βλέπω, ένα είδος εδώ... Πώς έγινε να ξαφνικά να υπάρξει μία γνώση και μία δυνατότητα τέτοια σε έναν λαό, γιατί είναι μοναδικός ο ελληνικός λαός που το κάνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και ε, γιατί όχι, αφού έχουμε τόσες ενδείξεις που παρόλο που τσακίσανε ακριβώς όλο το επιστημονικό κομμάτι, μην ξεχνάμε ότι από τους... Φυσικούς φιλοσόφους έχουμε φραγμέντα μόνο, δηλαδή κομματάκια και αυτά επειδή τα βρίσκαμε να αναφέρονται σε άλλα βιβλία. Όπως ας πούμε εγώ τώρα ή εσείς γράφουμε ένα βιβλίο και αναφέρεστε σε έναν συνάδελφό σας που λέει κάτι και το βάζετε. Έτσι τα αυτά. Γιατί λοιπόν ειδικά αυτά να τα τσακίσουν. Λοιπόν, εγώ πιστεύω, είμαι πεπισμένη γι' αυτό κυρία ότι η γη δέχτηκε επίσκεψη άλλου πολιτισμού και εδώ έγινε στο είδος μας μία μετάλλαξη που έχει να κάνει με τον εγκέφαλο. Δεν μπορεί δηλαδή να έχω έναν εγκέφαλο να ανήκω στα τροκτικά, στο 98%, ούτε καν στα ανώτερα θηλαστικά και το 2% αυτοί οι νευρώνες μου που είναι το 10% και να μου, οι, οι, να μου λένε οι νευροεπιστήμες ότι το 90% του εγκεφάλου έρχεται ανεξέλικτο από την εποχή των μεγάλων ερπετών και το 10% που είναι τη τάξης 10 στην την εντεκάτη 100 δισεκατομμύρια νευρώνες να έχουν αυτές τις απίστευτες ιδιότητε που να με κάνουν... καταρχήν να μου δίνουν εξοπλισμό που δεν είχα... ως ον... το ανθρώπινο είδος... αν εξαιρέσετε τον, τον, την νόησή του... είναι το πλέον εκτεθειμένο στο σύμπαν. Δεν μπορεί να τρέξει όπως άλλα... δεν έχει νύχια, δεν έχει δηλητήρια... δεν έχει, δεν έχει, δεν έχει. Και ο νους το κάνει το πρωτεύον. <χω> Θέλω λοιπόν να πω ότι εγώ είμαι πεπισμένη γι' αυτό. Και... Με πολύ μεγάλους έτσι που, που βέντιασα, που έτυχε να συζητήσω και που είχα φέρει νόμπελ στους συνδελφούς, αλλά και στην, στο σπίτι του κυρίου Παπαθανασίου, ε, δεν το απορρίπτουν καθόλου αυτό οι άνθρωποι που είναι υπεύθυνοι για προγράμματα στο Δία, στο αυτό κτλ. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι το καταλαβαίνω και εγώ το ίδιο κάνω, ε, λέω αυτό είναι άποψή μου όμως, αλλά, αλλά πρέπει να πούμε στους ακροατάς μας ότι ο επιστήμονας είναι υποχρεωμένος, και έτσι πρέπει να κάνει, να, να πει αυτό που μπορεί να αποδείξει, να μετρήσει, να παρατηρήσει, να πειραματιστεί ή, ή να διατυπώσει με βάση τις εξισώσεις της μαθηματικές ή αυτά που του δίνει η παρατήρηση κάποιες θεωρίες. Αλλά, αλλά, αλλά, αλλά, ενώ πρέπει να μείνει εκεί, έχουμε τη φιλοσοφία. Ο καθηγητής μου, ο Σνίντερ στη Γαλλία, μας έλεγε ότι υπάρχει την αλήθεια, τη βρίσκουμε με την επιστήμη με την τέχνη την αυθεντική και την φιλοσοφία. Και του κάνει μια ερώτηση ένας συνάδελφος στο Μεταπτυχιακό και του λέει «Γιατί η φιλοσοφία δεν, είναι, δεν ανήκει στην επιστήμη» «Όχι» λέει, η φιλοσοφία είναι άλλη. Αυτή παίρνει πορίσματα και παίρνει και τις εκφάνσεις της τέχνης και δημιουργεί δικά της Επίπεδα αλήθειας η προσέγγισης του όντο οντως θέλω λοιπόν να πω ότι ε, εγώ ε, έχω αυτή την άποψη αλλά είναι άποψή μου ναι, θα σας πω. και θέλω να, να, να επειδή σκοπεύω να σας κάνω μια ερώτηση να σας πω κάτι για τον νουν λοιπόν να το κάνουμε αυτό, αμέσως να κάνουμε ένα διαλυματάκι ε, Να διηλήσουν ναι, να ναι. οι φίλοι αυτά που είπατε Τα οποία είναι σημαντικά ναι. και λένε Δεν το λέμε τώρα για άλλο λόγο Ο φίλος Ματοχιούστον λέει Απίστευτη ανάλυση κυρία Τζάνι Και εκφράζει και άλλο άλλου Απάνω σε αυτά που ανέφερες Λοιπόν, ένα μικρό διαλυματάκι Από αυτό το κέλτικο το γκρουπ Το κομμάτι λέγεται Celtic Spirit Και τα βάζουμε αυτά για να καταλάβουμε Και την ενότητα της μουσικής Thank you. Εδώ είμαστε, αλμπέτο14.com γιατί Έλληνε Μαρία Τζάνη, κάθε Δευτέρα στι 8 σήμερα έχουμε κοντά μα το φίλο μα τον, τον κύριο Ξενοφόντα Μούσα. Πριν συνεχίσουν το διάλογο, να πω γιατί έχουμε εμεί του φίλου ότι την άλλη Τετάρτη τέλο του μηνός, 30 δηλαδή κατά ώρα θα το πούμε όλη τη βδομάδα αλλά το λέμε από τώρα, έχει πάρα πολύ κόσμο μέσα, στο Πνευματικό Κέντρο Υπηρωτών, κλεισταίνου 15 στον 7ο όροφο, Η κλεισταίνου είναι πίσω από το παλιό Δημαρχείο τη Οδού Αθηνά, πλατεία Κοντζιά κλπ. Θα γίνει παρουσίαση του βιβλίου του φίλου μα, του αριστερά του Στεργίου Γραμμόζη, το οποίος, τον οποίο είχαμε εδώ σε μια εκπομπή στο παρελθόν και θα τον ξανάχουμε Και ο τίτλο είναι Ελλά Παύλα Έλληνε, αρχαίγονη πρωτολαλιά, γλώσσα, διάλεκτη, ιδιώματα κτλ. Είναι ο δεύτερο τόμο. Θα τον έχουμε και καλεσμένο να τα πούμε αυτά σε μία από τις εκπομπέ τι επόμενες. Και στην παρουσίαση, η οποία, την οποία συντονίζει η Μαρία Ετζάνη, η φιλενάδα μας, θα είναι εκπρόσωπη της Πανοπυρωτικής συνομοσπονδία Ελλάδος και η τη της των Επιρωτών, Μελπομένη Καράλη. Τα λέμε αυτά γιατί πρέπει να τα λέμε. Το βιβλίο έχει εκδοθεί από τις εκδόσεις Αίγυης και μπορείτε να το βρείτε και εδώ στον Αλμπέντο όσοι ενδιαφέρεστε στο infopapaki αλμπέντο 14. ένα μήνυμα ή sms στα τηλέφωνα που είναι αναρτημένα στη σελίδα του Στάθμου. Επίση θα μιλήσω για το βιβλίο. Ορίστε. Γιώργο θα το πούμε αυτό, θα το πούμε στο τέλος Μη διακόπτεις τώρα μια κατάσταση Ό, που Το είπα επειδή είναι ενδιάμεσα μα, για να ακούσουν οι φίλοι Έχω ξαναπεί ότι ο εγκέφαλος ή προσλαμβάνει ή επεξεργάζεται Δεν μπορεί δηλαδή να, να, να, να κάνουμε μια σούπα Θα το πούμε στο τέλος, το έχω υπόψη Το καλύτερο φάει είναι η σούπα λέμε και μάλιστα λοιπόν, η ψαρό Λέμε λοιπόν, ε, ε, αγαπητέ ξενοφόντα μου Που... Ο πρώτος λόγος που σε αγάπησα ήταν επειδή είχε όνομα αρχαίο ελληνικό. Μετά επειδή σε γνώρισα που είσαι Έλληνας. Λοιπόν, λέει λοιπόν ο Αναξαγόρας, ε, τίποτα δεν αρχίζει από το μηδέν και δεν καταλήγει στο μηδέν. Δηλαδή, ε, μιλάμε για, για την αιδεότητα εδώ. Η ψυχή είναι νους και η διανοητική μας δύναμη είναι επίσης στοιχείο της ψυχής. Και τους είπα ότι η διάνοια έχει κανόνες. Ο έχει νόμους. Γιατί ο είναι αυτό που θεωρούμε Θεό. Και λέει λοιπόν, αυτό που οι άνθρωποι λένε ζωή... Α, συγγνώμη. Ε, και η λέξη κόσμος ε, εκφράζει την, την τάξη που έχει το σύμπαν. Που, που είναι που έχει τους νόμους του και λέει ότι ε, αυτό που οι άνθρωποι λένε ζωή και θάνατο δεν είναι παρά ο διαχωρισμός των στοιχείων της ύλης που από τη φύση τους είναι άθαρτα είναι άθαρτα ε, Αποσυντήθεται το σώμα μου στα στοιχεία από τα οποία υπάρχει φόσφορο, άζωτο, άνθρακα και τα λοιπά και αυτά ξανα, ξαναποδίδονται Στη φύση. Για να δημιουργήσουν Ακριβώς. νέα. Λέει ε, «Η ψυχή κινεί το παν και ο νους είναι άπειρος, αυτούσιος, παντοδύναμος, παντογνώστης, πανταχού παρών και περιλαμβάνει το σύνολο των νόμων που δηλώνουν την δραστηριότητά του». Ναι. Την αυτό το του. Αυτό το, δηλαδή, δηλαδή, το δηλαδή, τη αν, αν, αν ο νους του σύμπαντο είναι ο Θεός τότε πρέπει να καταλάβουμε ότι είτε είναι άλλος ο Θεός είτε είναι ο νους ο Θεός σε κάθε περίπτωση δεν είναι αυτεξούσιος. Είναι, είναι, είναι, είναι ο νόμος ο συμπαντικό ή είναι υπό τον νόμον. Και στον τον το Τρισμέγιστο ξέρουμε και είναι και από την ελληνική αντίληψη ότι ο, ο Δίας έχει ε, σύνεδρο εκεί, δίπλα του, και τον, νουθετεί τον νομολόγο. Λοιπόν, και θέλω τώρα να σας κάνω μια ερώτηση. Αν υποθέσουμε, γιατί από το «ον» έτσι δημιουργούνται κόσμοι, τα μεριστά του, όπως τα λέμε, του όλου, έτσι... Λοιπόν, αυτά αναδημιουργούνται Αναδημιουργούνται μέσα από την ίδια Του την κατάσταση ε, Μετασχηματίζονται Μεταλλάσσονται, ό,τι γίνεται Σε κάθε περίπτωση το ερώτημα Το δικό μου είναι, αν υποθέσουμε Ότι το σύμπαν το δικό μας Το ρημάνιο Έτσι Μια και πάμε Στο ρήμαν όταν βγαίνουμε έξω Από το επίπεδό Δεν είναι μας. απαραίτητο πάντως, αλλά, ναι, σύγχρονα, Τέλος πάντων, επειδή έτσι, κυρία, το την κυρίαρχη άποψη. Λοιπόν, ας εάν α πούμε. Ε, εγώ, ε, εγώ είμαι. Ε, Ευκλείδιο. Ναι. Εάν καταστραφεί. Ναι. Θέλω να σα κάνω μια ερώτηση. Αυτή η εμπειρία που υπάρχει είτε στη γη είτε στο δικό μα σύμπαν και σε άλλου πλανήτε που μπορεί να υπάρχει ζωή. Αυτό το έλ είναι τεράστιος αριθμός. Λοιπόν, τι γίνεται? Σε πρώτη προσέγγιση θα λέγαμε χάνεται. Αλλά... Εγώ δεν πιστεύω ότι χάνεται. Θα σας πω. Ε, ίσως μια υπόθεση εργασίας. Να υπάρχει ένα πεδίο, να το πούμε ιδεών. Αμπραβώς. Ένα πεδίο ιδεών. Έτσι που δεν το ξέρουμε ακόμα, που δεν είναι απαραίτητο οι, οι ιδέες του Πλάτωνα και είναι τραγικό το ότι τις ιδέες του Πλάτωνα τι έχουν μεταφράσει σε άλλες γλώσσες με τον όρο μόρφη έγκλημα και χάνουν τα πάντα. Και να ήταν το, το μόνο. Και να ήταν το μόνο. Το ξέρετε αυτό καλύτερα από μένα. Αλλά έτσι αυτό πάντα με βασανίζει. Γιατί οι ιδέε κατά Πλάτωνα, κύριε Καθηγητά, εγώ θεωρώ ανήκουν, ανήκουν στο φω. Στο όλον. Είναι άρα λοιπόν, οι, οι άρα, επειδή περιγραφές. αυτό δεν μπορούμε να το προσεγγίσουμε, δεν ξέρουμε αν την ταύτιση που έχουν οι ιδέε του Πλάτωνα με εκεί. Μπορεί να είναι. Ε, εγώ τολμώ και λέω ότι μάλλον εννοούσε γιατί τα μαθηματικά, όπω ξέρουμε. Τα λάτρευε είναι, παρόλο... είναι οντότητες στα μαθηματικά ακριβώς, κατά Πυθαγόρα. Α, ακριβώς. Παρόλο που δεν τα καταφέρνε πάρα πολύ καλά στα μαθηματικά, όμως τα λάτρευε. Λόγω Πυθαγόρα, λόγω της μάνας του πιστεύω... Και έλεγε και πάρα. Η οποία πάνω. ήταν συμμαθήτρια του Πυθαγόρα, όπω ξέρετε. Βέβαια. Και ε, ε, έγραφε πάνω μη γεωμέτρη το Ναι, πού να μπει εδώ μέσα άμα δεν ξέρει μαθηματικά. Έτσι. Έ ε, τις μαθηματικές περιγραφές που είναι ιδεατές των όντων. Δηλαδή, ενός ατόμου, ενός ατόμου στη φυσική, ενός πυρήνα, ενός πρωτονίου, ενός οτιδήποτε. Ενός κουάρκ, μαθηματική περιγραφή. Και φυσική περιγραφή. Μαζί, μαζί πάνε αυτά. Για μας φυσικούς τουλάχιστον, για όλους. Ε, και έτσι θεωρώ ότι μπορεί να υπάρχει και ένα πεδίο, ας το πούμε ιδεών ή ό,τι άλλο θέλετε, να βρούμε έναν καλύτερο όρο που μπορεί να διατηρείται αυτό ανεξάρτητα αν θα καταστραφεί ο κόσμος μα ή όχι. Στο όλο και θα τον αναγενά. Άρα κύριε καθηγητά, το σύμπαν που θα προκύψει κάθε φορά έχει την εμπειρία την προηγούμενη. Ναι, να συνεχίσει Έτσι, όμως είναι. με μια παραλλαγή. Έτσι δεν πρέπει να είναι. Όχι απαραίτητο. Όχι ε, εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί να χάνεται τίποτα. Δεν ε, μπορεί δηλαδή αυτό αυτό αρέσει, αυτό, αλλά... αυτή η αλήθεια, αυτή η αρετή με τις τέσσερις ορθές γωνίες, δηλαδή όταν είμαι αρετή δεν έχουμε καμία σχέση με τις θρησκείες τις δικές μας. Ε, και το κάλος να δημιουργήθηκε για να χάνεται. Ε, σε οποιοδήποτε υπάρχει σύμπαν, για να ξανά... Σε οποιοδήποτε σύμπαν και ο φίλος μου ο Νανόπουλος λέει μπορεί να υπάρχουν 10 εις την 800 δεν θυμάμαι 60 σύμπαντα. Ε, και ο Χόκκινς το λέει το φτάνει ναι. 100 τόσα το, το χρονικό του χρόνου δε, ναι. Ε, ναι. Ε, κάθε ένα από αυτά μπορεί να έχει έναν άλλο νου με την έννοια άλλο σύστημα νόμων φυσικής. Όμως όλοι αυτοί υπακούν σε ορισμένες βασικές αρχές. Έτσι, έτσι. έτσι. Πρώτον, αρμονία. Έτσι, έτσι, έτσι. Δεύτερον, θα έλεγα κάλος. Κάλος πώς? Με τη συμμετρία του και με τα μαθηματικά του. Έτσι. Και ακόμα και αν διαφέρουνε ριζικότατα μεταξύ τους, είναι εξίσου όμοια. Έτσι, έτσι. Ε, ε, ήθελα, η ήθελα να λοιπόν, σα πω ότι και με αυτό λέτε πάει... την τετρακτήρα του Πυθαγόρα. Μπορεί να πάει από ο το ένα. Βάζει και την αστρονομία. Ε, βέβαια. Και τώρα αν πάμε αναξίμαντρο, αναξημένοι κλπ. Αναφέρονται σε πολλού κόσμου, αναφέρονται σε πολλά σύμπαντα, αναφέρονται σε πολλού πλανήτες γύρω από άστρα και ο Επίκουρος ο Επίκουρος έχουμε επιστολή του Επικούρου συγνώμη σα διακόπτω ο, έχουμε διακόπτω. επιστολή του Επικούρου που τη στέλνει σε έναν φίλο του στην κάτω Ιταλία και του λέει σαν τον κόσμο το δικό μας υπάρχουν πάρα πολλοί ναι. και μπορεί να μην σκέφτονται όπως εμείς αλλά οπωσδήποτε η αξι... αυτό προσπαθεί να του πει οι αξίες και τα αυτά είναι σταθερά Παρόμοια, ναι. έτσι και λέει και το εξής απίστευτο, το οποίο διαπιστώθηκε επιστημονικά μέσα Ιανουαρίου για πρώτη φορά. Λέει, υπάρχουν πλανήτες χωρίς αστέρια. Εννοεί σώματα σαν τους πλανήτες, πλανήτης βέβαια σημαίνει Αυτό ότι, ότι πρέπει πρέπει να... περιφέρεται άτακτα. Ναι, και δεν έχει, έχει φως δικό του. Ναι, <laughs> άτακτα στην, η ειτυμολογία σημαίνει έτσι, βέβαια. Έτσι. Αλλά στη συνέχεια πλανήτη λέμε αυτό το σώμα που γυρνάει, περιφέρεται πιο σωστά όπως είπατε, γύρω από ένα αστέρι. Βρήκαν λοιπόν γύρω από έναν κβάζαρ, δηλαδή έναν πιθανό πρωταρχικό γαλαξία, ένα πάρα πολύ μακρινό και πολύ μεγάλης ενέργεια αντικείμενο στο σύμπαν, από τα πρώτα του σύμπαντο, να το πούμε έτσι θεωρείται, σύμφωνα με τις κρατούσες αντιλήψεις, βρήκαν λοιπόν γύρω από αυτό, μέσα σε αυτό, πιο σωστά, άπειρου πλανήτες που δεν ανήκουν σε ένα άστρο, αλλά γυρνάνε μια γύρω από ένα και μετά γύρω από ένα άλλο. Ασύλυτα. Υπάρχουν δύο ερωτησούλε να κάνουμε Αυτοί είναι οι αλήτε του σύμπαντο. Αυτοί είναι οι πραγματικοί πλανήτε και αλήτε. <laughs> Γι' αυτό ναι. σε αγαπάω, ξενοφότα λοιπόν. μου. Πάντα λοιπόν. έχει κάτι καινούριο να μου πει. Ε, δύο ερωτησούλε από του φίλου. Βε, Επάνω βεβαίως. στο σημείο που είμαστε και Εμεί ο... είμαστε εδώ για του φίλου. Ε, εννοείται. Ε, μισό λεπτό να την βρω. Ναι. Ένα ε, φίλο από το Χίστονα, από Αμερική, λέει. Εντάξει, όπω τα λέτε, εκεί που είπε για τα παράλληλα συμπαντά. Ο Τάκη ο Παπά, ο ψυχομαθηματικό, λέει ότι αυτή η λέξη είναι λεκτικό παράδοξο. Δηλαδή δεν είναι δύο συμπαντά παράλληλα. Ναι. Του διευκρινίζουμε γιατί θέλουν την απόψη ναι. σου. <coughs> ο... <coughs> με την έννοια που εννοείται ο πα, ο παραλληλόγραμμα. Ο Τάκη ο Παπά είναι ένα άνθρωπο που εκτιμώ και θαυμάζω. Ε, μου φαίνεται 50 χρόνια γνωριζόμαστε. Ε, ασφαλώς ο σύμπαν είναι άκομψο να χρησιμοποιείται ε, για αυτά τα παράλληλα σύμπαντα ναι, σωστό. να τους πούμε κόσμους πάλι και αυτό δεν είναι όμορφο αλλά χρησιμοποιώ την ορολογία που διεθνώς χρησιμοποιείται. Έτσι, για να ναι, καταλαβαίνετε ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, Απλά η διευκρίνηση από και... το στόμασού. Σωστό όπως το πες, αλλά η διευκρίνηση από το στόμα σου παίζει ρόλο για τους ναι. φίλους, γιατί για να στείλονται εδώ τα βράδια γιατί, και σε τέτοιου είδους, είδους εκπομπές. ακριβώς τη Ακριβώ. Ναι. Αλλά το να τους διευκρίνεις έχει σημασία. Εδώ έχουμε γιατί... το χρόνο να μπούμε σε... Όχι, δεν σε Πρακτικά ένα εξάμεινο να μιλάμε πάνω σε αυτό. Και, ρωτα... <laughs> και μάλιστα ρωτάνε αν σε. Χωρίς άνους... να βαρεθούν. Εννοείται, εννοείται. Και αν έχουν ζωή αυτοί οι πλανήτε, στου οποίου αναφέρθηκε προηγουμένω, και εσύ και η Μαρία. <laughs> Κάποιοι από αυτού σίγουρα έχουν. Αυτό μου ασκάλυψε όλου. Με, με ποια έννοια. Η επίσημη άποψη είναι δεν του έχουμε δει. Ούτε έχουν επισκεφτεί τη γη. Να γυρίσω τώρα το ερώτημα που έθεσε η κυρία <laughs> καθηγήτρια προηγουμένω. Αλλά πρέπει να σας πω, 50 χρόνια πιο πριν και μάλιστα στο Imperial College που γνώρισα για πρώτη φορά τον τάκι τον ε, παπά που μας έλεγε πιο πριν ε, είχα διευθυντή τον αείμνηστο Έλιοτ Χάρι Έλιοτ αστρονόμος, διαστημικός φυσικός για την ακρίβεια. Η δουλειά του ήταν να κάνει διαστημόπλια και όχι μόνο. Μάστα. Μαζί του, κοντά του, έμαθα πάρα πολλά πράγματα και δούλεψα να είναι καλά και αυτός και όλοι οι άνθρωποι που δουλέψαμε μαζί εκεί. Ένα απίστευτα καλό σχολείο συχνά βγαίνει μέσα στα τρία πρώτα στον κόσμο. Ο Χάρη του λοιπόν που είχε εκεί το λεγόμενο... Είναι εν ζωή ο άνθρωπος Όχι εντός. πέθανε, είναι 7 χρόνια. Μάλιστα. Ο Έλιωτ λοιπόν μια μέρα που τρώγαμε μου λέει, ξέρεις ξενοφών τελικά... Δεν αποκλείεται η θεωρία της πανσπερμίας των Ελλήνων, η δικιά σας μάλιστα, <laughs> μου πα, να είναι σωστή. Και συνεχίζει, σημειώστε ότι ήταν υπότις της βασίλισσας, ήταν ε, στη βασιλική εταιρεία και βέβαια καθηγητής στο Imperial College, ένας άνθρωπος ο οποίος είχε εμπειρία της φυσικής απίστευτη από την εποχή που φτιάχναν τα ραντάρ μέχρι που στείλαν τα πρώτα διαστημόπλοια γύρω από τη γη. Ναι. Ε, μου λέει λοιπόν το εξής, καθώς τρώγαμε εκεί, ενώ δοκιμάζαμε να σκοτώσουμε τα μικρόβια και τα σπορία, δηλαδή τα, τα οάρια ας το πούμε, των, των, μικροβίων. Των, των, των μικροβίων. δηλαδή, συγκεκριμένα... Βαγκύλων και λοιπά. Α, ακριβώς. Διαπιστώσαμε ότι πρώτα καταστρέφονται τα διαστημόπλια και μετά σκοτώνεις τα μικρόβια. <σομίως> <σομίως> <σομίως> <σομίως> και ακριβώς γελάσαμε όπως γελάτε, κυρία καθηγήτρια, και γελούν και οι ακροατές μας να είναι καλά. Ε, γιατί αυτό δείχνει ότι... Ένα μικρό κομματάκι που έρχεται φλεγόμενο, ο Φαέθων ας πούμε, από ποιος ξέρει πού, τα άκρα του ηλιακού συστήματος και την πτώση την οποία περιγράφει πάρα πολύ όμορφα ο Αριστοτέλης και ο Αναξίμαντρος αλλά πολύ καλύτερο ο Αριστοτέλης γιατί επέζησε το γραπτό του. Όχι όλα, ένα κομματάκι. Ε σε αυτό το αντικείμενο το οποίο και γότανε δεν αποκλείεται τελικά κάπου που είχε και λίγο πάγο επάνω να έφτασε στη γη Έτσι. και να γίναμε από αυτά ή να πήραμε κάτι από αυτά δεν αποκλείεται καθόλου ε, η πανσπερνία λοιπόν πρέπει να λειτουργήσε και μόνο που θα έλεγα όλοι οι αστρονόμοι αν τους, ρωτήσεις, θα σου, αν τους ρωτήσουμε ε, κυρίες και κύριοι, ε, αγαπητέ Γιώργο, αγαπητή κυρία καθηγήτρια, θα μας πούνε, ναι, υπάρχουν ε, τέτοια όντα στο σύμπαν και πολλοί από αυτούς, εγώ, εμπασπέρπτωση, θα πούνε ότι δεν αποκλείεται να υπάρχουν μικρόβια στον Άρη και κάποια άλλα, δεν ξέρουμε πού, κάπου ακούς, αλλού, ναι. κάπου αλλού. Δηλαδή, έστειλα εγώ... Μία πρόταση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος πριν από 10 χρόνια που συμπτωματικά ο, ο πρόεδρος εκεί της Επιστημονικής Επιτροπής, δηλαδή ο πιο ψηλά ιστάμενος επιστήμων στο επιστημονικό χώρο ήταν ο Ντέιβιτ Southwood, με τον οποίο ε, είχαμε διπλανά γραφεία για πάρα πολύ καιρό στο Λονδίνο. Λοιπόν, του μια πρόταση να στείλει αερόστατα στην Αφροδίτη. Γιατί, δηλαδή, ένα μικρό επιστημονικό όργανο ή yeah. στον πληθυντικό επιστημονικά όργανο, μερικά κιλά, με ένα μπαλόνι, με ένα αερόστατο, το οποίο να περιφέρεται στι αέριε μάζε γύρω από την Αφροδίτη yeah. και να μετρήσει εκεί αν υπάρχουν ας πούμε φύκια ή δεν ξέρω τι άλλο μικροοργανισμοί. Γιατί, βέβαια, στην επιφάνειά τη που η θερμοκρασία λιώνει τον μόλυβδο και άλλα μέταλλα δεν περιμένουμε να υπάρχει ζωή σαν κι αυτή που την καταλαβαίνουμε όμως στα σύννεφα μπορεί να υπάρχει στον περιβάλλοντα απο... χώρο τη. ναι ψηλά στα σύννεφα όπως ναι, στα σύννεφα ναι. της γης ναι. έχουν βρεθεί μικρόβια στα σύννεφα της γης και Όχι. πολύ ψηλά μάλιστα παρόλη την ακτινοβολία θυμάμαι εγώ μια εργασία που το είχε πει παλιά γιατί το ξέρω 30 χρόνια το Πολα το... Βιολέτ ναι Ξέρεις, νομίζω α, Από μακριά θα έλεγα. Ναι α ωραία Στο ραδιόφωνο Ότι ε, Είχαν ευρεθεί ψύγματα Από άλλου είδου ε, Πλανήτες ζωή Οτιδήποτε Σε 4.000 μέτρα Στο βόρειο πόλο Στο χώρο του Ενεδαφικού Δηλαδή κάτω ναι. από όσα μήκη Έχει ο πάγος Πράγματι, και το έχω βρεθεί, ακούσει πάρα πολλά χρόνια Έχει βρεθεί χρόνια από το Ένας μετεωρίτης Που Οι ειδικοί λένε και δεν το αμφισβητώ ναι. Θα έλεγα Όλοι συμφωνούν Ότι έχει έρθει από τον Άρη δηλαδή, ναι, Δεν θυμάμαι έ... τη λεπτομέρεια αυτή ναι, που ναι, λέτε ναι. Αλλά Έπεσε που ένα κομμάτι πει, το Από τον Άρη Έσπασε με συγχωρείτε, Έπεσε ένας μετεωρίτης πάνω στον Άρη Μεγάλος ναι. ένας Κομμάτια από τον Άρη πετάχτηκαν και κάποια από αυτά ήρθαν και στη γη. Μάλιστα. Πήγαν στη σελήνη βέβαια. Ναι, ναι. Ένα από αυτά τώρα που το βρήκαν οι επιστήμονες ναι. και έχω στο μυαλό μου τη φωτογραφία του φανταστείτε τόσο μου έχει εντυπωθεί ναι. δείχνει κάτι που μοιάζει με ένα μικροοργανισμό. Ωστόσο οι ειδικοί λένε ότι αυτό μπορεί στο μεταξύ να έγινε μετά από την εποχή που πέστησε στη γη. Όλοι συμφωνούν όμως ότι ήρθε από τον Άρη. Αλλά ανεξάρτητα αν αυτό είναι από τον Άρη ή, ή όχι, και πολύ παραπάνω αν όντως αυτό το μικρόβιο, ας το πούμε, ήρθε από τον Άρη, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, εμένα δεν θα με εξέπλητε, να βρούμε μικρόβια στον Άρη. Δεν έχουν βρεθεί ακόμα, ναι. αλλά μπορεί να βρεθούν. Μάλιστα. Όπως το λένε και οι Έλληνες, όπω το λέει και ο Γαλιλαίος στον... Ε, Σ' ένα από τα βιβλία του που λέει ο Αστρικό. Ε, Πώ Αγγελιοφόρο. Να το μεταφράσω στα ελληνικά. Ωραίο, Αστρικό Αγγελιοφόρο. Ε, έτσι το ονομάζει. Πολύ καλό. Κύριε Καθηγητά, το έχετε διαβάσει αυτό, ε, ό, Όχι, μόνο κομματάκια. <laughs> Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν. <laughs> θα ήταν πολύ ενδιαφέρον. Θα παρακαλέσω αν ολοκληρώσει να ολοκληρώσει για να μην ανέξουμε άλλο θέμα. Θέλω να. Αλλά αν θέλει και εσύ είσαι εδώ στην Αθήνα γιατί καλοκαιριάζει να το συνεχίσουμε την άλλη δευτέρα. Αυτό είναι δική μου πρόταση. Ναι. Τώρα Όποιο πώς θα αλληφόνη, το πιάξετε εσείς. Με άλλη μια φορά σίσνε. έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Δεν ξέρετε ναι. πόσα έχουμε να πούμε. Είναι και σας Και σας χρειαζόμαστε όσο την αναπνοή μας για αυτά τα πράγματα. Εγώ είμαι δάσκαλος όπως και εσείς. Άλλωστε <laughs> όπως και εσύ <εσεί, laughs> Γιώργο. Λοιπόν. Βέβαια, και επειδή μόνο... καλοκαιριάζει, το Μαριά μου, θα το ξεχάσω δηλαδή, έλεγα να, όπως είχαμε πει, να... Κάνουμε μια ομιλία με τα θέματα στο, στο New York College Αλλά η πρόταση μου τώρα επειδή καλοκαιριάζει Είναι δεν ξέρω πού και πότε θα το παρουσιάσεις Στο καλοκαίρι να μου το στέλνει να το ανεβάζω Και από το Σεπτέμβριο να είσαι πιο κοντά μας Γιατί ετοιμάζουμε πολύ εσύ. δυνατά Σε πράγματα στι 6 Ιουνίου πέστε. τα αυτά Στον Πειραιά στο Δημοτικό Θέατρο 7.30 ώρα 6 Ιουνίου Ωραία 6 Ιουνίου, Θα το σημειώσουμε Παρουσιάζουμε ένα φιλμ Ναι για το μηχανισμό των αντικηθύρων, δηλαδή ο Νίκος Παπακοστας που είναι ναι, ο, ναι, ναι, ναι. Ο, ο, ο παραγωγός αλλά και σκηνοθέτης Μάλιστα. και εγώ συνέβαλα φυσικά με τις συμβουλές μου ε, επιστημονικά θέλω να πω είναι ένα φίλμ στο οποίο μετέχουν ε, πάρα πολλοί επιστήμονες ε, ο πρόσως δημοκρατίας έχει μια συμβολή σημαντική σε αυτό το φιλμ, mm. πρέπει να το πω αυτό. Μάλιστα. Και θα έλεγα ότι μόνο αυτά που λέει ο ίδιος φτάνουν και περισσεύουν, όλοι οι άλλοι περισσεύουμε. <networking> <life> και τα λέει πολύ ωραία. Δεν νομίζω ότι εσείς, κυρία Κατζητάντα, δεν νομίζω. Εγώ προσπάθησα να χρησιμοποιήσω τον ελάχιστο δυνατό χρόνο για να μην φανεί ότι προφάλλονται τον εαυτό μου. Έχουμε τον Ανόπουλο, έχουμε τον... Θεοδοσίου, τον Δανέζη, Edmunds, Evans, Jones, άγνωστη βέβαια στην Ελλάδα αλλά παγκοσμίου φήμη. Έχουμε αρχαιολόγου, την κυρία Σίμωση. Τον... Ωραία, ωραία. Θα το αναρτήσουμε και ναι. εν καιρό και γιατί θα ξεχαστεί στις... από τώρα. 6 Ιουνίου και στις 8 Ιουνίου, ναι. στο κέντρο της Αθήνας, δηλαδή στο Art Cafe. Art Καφέ. Στην ΣΤΟΑ Ορφαίο από πάνω. Στην Πανεπιστημίου. Στην... Πανεπιστημίου. Όχι, στη... Εκεί που είναι όχι, το. Εμμανουέλ Μπενάκι. Είναι όλο Στα... το τετράγωνο που είναι το Συμβούλιο της Στα... Επικρατεία. Από πάνω. Στη... Έχει, τα... Είναι Έχει... στη ΣΤΟΑ. Ε, Εμμανουήλ Μπενάκη Σωστά το λε. Εγώ συμπληρώνω ναι. Είναι από πάνω από τη Στοά Έχει σκάλα Από τη Στοά μέσα Και ανεβαίνεις από πάνω στον Ταράτσα Ας πούμε, Έχει το Art Police Cafe Όπου γίνονται εκεί διάφορο το τέτοιες εκδηλώσεις και... Καθόλου Είμαστε λάθος κάνεις και... Όπως και να έχει Νομίζω είναι Μπενάκη 8 Στις 7 η ώρα πάλι ναι. Έχω μια μικρή ομιλία Καναημίωρο Και η κυρία Μάρο Παπαθανασίου θα μιλήσει επίσης Ωραία. για τον μηχανισμό των αντικειθήρων και την επιστήμη εκείνη την εποχή. Δύο κουβέντε, όλες και όλοι είσαστε καλεσμένοι. Ε, έξι του λοιπόν Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, Μάλιστα. Ιουνίου πάντα αγαπητοί Ιουνίου. φίλοι, θα τα πούμε και μην ανησυχείτε. Και οκτώ, έξι τήμερα μέρα πέχτε, δεν μπορώ να δω τώρα. Ε, νομίζω, είναι... Τετάρτη και Παρασκευή αντίστοιχα. Και, και Παρασκευή 8, Artpolis Café είναι το τετράγωνο, αγαπητοί φίλοι. Ματζόγλου, Ματζόγκλου του Πανεπιστημίου Μπενάκη Σταδίου, που είναι και στο Άτου βιβλίου για του περισσότερου, από για, π... πάνω. Για απέναντι είναι, Γιώργο, αλλά α το ελέγξουν. Δεν ε. είναι πρόβλημα, το ξέρω εγώ. Μην ανσχεί, δεν είναι λάθο. Θα το ξαναπούμε, αγαπητοί φίλοι, γιατί πρέπει να πάμε όπω ναι. και να έχει. Λοιπόν. Ε, Σα περιμένουμε. Ήθελα πριν αρχίσουμε, μια και αναφερθήκατε στην πανσπερμία. Με τον Προφέσορ Έλλιο, των καθηγητή σα. Ε, να πω το, το έργο, το άρθρο του Κρικ. Ο Κρικ ο Γότσον, όπως γνωστόν, έχουν προσδιορίσει το και DNA. κατασχεύασαν το DNA. Λοιπόν, αυτός δημοσιεύει το 1971 εκεί, στο τόπο περιοδικό της Μοριακής Βιολογίας... Έχοντα πάρει τον οπελήδη, ένα άρθρο με τίτλο Directed Panspermia. Mm -hmm. Προσέξτε τώρα. Ναι, ναι. Αυτό το άρθρο, αυτό το άρθρο, προλαβαίνει να πάει σε, κάποιους, σε κάποια εργαστήρια πανεπιστημιακά, ε, που ήταν συνδρομητέ, ε, και πριν βγει σε διάθεση. Το, το τυράζ του περιοδικού ε, μου έχουν πει φίλη φίλοι από την Αμερική δεν το ξέρω, έτσι μου είπαν ότι αγοράζεται από την Καθολική Εκκλησία το ότι ξανατυπώθηκε χωρίς το άρθρο αυτό είναι δεδομένο γιατί για να το βρείτε πρέπει να είστε ειδικό και να το ζητήσετε να σας στείλουν από εκεί που είναι και εγώ το έχω λοιπόν ε, αγοράστηκε όλο το τυράζ όλο και το ξανατυπώσανε χωρίς το άρθρο. Ναι. Τσαντισμένος ο Κρικ, μετά από περίπου 10 χρόνια, το 70 το έκανε αυτό, γύρω στο 1982, 80, 82, μαζί με έναν συνάδελφό του από το Κέμπριτζ δημοσιεύουν ένα βιβλίο το οποίο έκανε μόνο μία έκδοση. Και το βιβλίο λέγεται, μπορείτε να το πάρετε με 35... Εδώ να στείλετε και το σα το στέλνουν. Life itself. Mm. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα να μην μου λένε εμένα ότι η υπέρτατη αλήθεια είναι στο χριστιανισμό ή δεν ξέρω πού αλλού Μα γιατί το χαλάς τώρα, Μαρία. Όχι, γιατί να το χαλά. Ποιο Για... σου το είπε, και να στο λένε τι εννοεί εσένα τώρα. Αφού. Από... <laughs> Πάντω, <laughs> να προσθέσω πάνω σε αυτό ότι συνάδελφοι μα στο, πανεπιστήμιο... στο Πανεπιστήμιο Αθηνών στη χημία νομίζω και στη βιολογία ε, μου είχαν πει ε, ότι δεν θεωρείται ότι είναι τυχαία η εξέλιξη αλλά ότι γίνεται με απότομα βήματα ε, οπότε έρχεται δηλαδή κοντά σε αυτό το directed που λέτε directed, δηλαδή κατευθυνόμενη και από ποιον, ποιον είναι directed η πανσπερμία Λοιπόν να το εδώ λοιπόν, Να πούμε χρόνια πολλά σε όλους Χίλια ευχαριστώ Κύριε καθηγητά και μεγάλε δάσκαλε ε, Χίλια ευχαριστώ Και φίλτατε ξενοφόντα μου Χίλια ευχαριστώ, ευχαριστώ Γιατί πραγματικά Σε ευχαριστώ για λογαριασμό Αυτής της προσπάθειας Των ακροατών μας Και αυτής της προσπάθειας που κάνουμε όλοι Να αποκτήσουν οι Έλληνες Επίγνωση του γιατί οι Έλληνε είναι τόσο σημαντικοί. Λοιπόν. Και είσαι εδώ, ξέρω ότι είσαι κουρασμένος ότι έρχεσαι. Δεν είμαι καθόλου κουρασμένος. Από Είναι τιμή μας που έρχεται, που είναι εδώ, που είναι, που είναι φίλος μας, μας Να είστε καλά, και τον μέχρι την άλλη Δευτέρα και θα παρακαλέσουμε τον κύριο Μουσάι και θα ξανάρθει. Με, με Όταν θα μπορεί, χαρά. θα ξανάρθει. Και ευχαριστώ και για την πρόσκληση, τη φιλοξενία. Ξενοφόντα μου, αυτά είναι αυτονόητα πράγματα. Είναι τιμή μα που είσαι εδώ, Τι μεγάλη προσωπικά εμένα και του φίλου που σα ακούνε και για του σταθμού και το ξέρει. Λοιπόν, δεν είναι, αυτά δεν είναι Ω, Τα ό, λέμε, γιατί εγώ θέλω να περνάω κάτι μηνύματα, με και κάτι στραβά πια εμένα, ξέρει, κάθε εβδομάδα από το πρωί στο βράδυ. Και θέλω να το μήνυμα ότι μια παρέα και την να πούμε χρόνια πολλά στην Άντι που ακολουθεί την εκπομπή από το στούντιο τη Κρίτ και γιορτάζει. Η Μαρία Χριανιά μου και πολλά, είναι τρελή βέβαια. για σένα και το ξέρει. Η Νάντι Παπαμίτσου. Κωνσταντίνε, Λοιπόν, μία τελευταία κουβέντα και κλείνουμε. Απ' του δύο. Μία τελευταία κουβέντα, να κλείσουμε. Είπα, καληνύχτα mm. να μου είναι καλά. Φτάνε. Και Μπορείς ραντεβού ιστορία. την άλλη Δευτέρα. Ωραία. Ξενοφοντά. Ε, Ιδιαιτέρω και για αυτή τη φορά που είμαστε μαζί, έτσι. Ε, πάντα χαίρομαι το Άλμπεντο, που σημαίνει εν τέλει λάμψη. Πες το ανάκλαση. αυτό έτσι επιστημονικά, τι άπειε Άλμπεντο ή Άλμπεντο. Ναι. Είναι η μονάδα μέτρησης Λάψη. της διάκριση του φωτός βέβαια. Ε, ανάκλαση. Του φωτός, ναι. λυκαβιές και ούτω καθεξής. Και... Δεν το διαλέξαμε τυχαία, ξενοφότα. Όχι, φυσικά όχι. Ξέρω την αγάπη σου για την αστρονομία. Και το έχω κλέψει από το άντμπομ του Βαγγέλη του Παπαθανασίου, που είναι 100 χρόνια μπροστά και έχει βγάλει ένα δίσκο, Αλμπέντο 039, yeah. από τη δεκαετία, τα μέσα τη δεκαετία yeah. του 70. Που είναι βέβαια το Άλμπεντο τη Γη, έτσι. Ακριβώ. Ναι. <laughs> και ε, ε, ίσω να πούμε μια κουβέντα για τον φίλο μα, κοινό φίλο μα, τον Μπόλτον, ο οποίο είναι ο άνθρωπο ο οποίο ενέπνευσε ίσως τον Βαγγέλη και είναι κρίμα στα αλήθεια που δεν βρίσκεται εδώ ενέπνευσε τον Βαγγέλη να κάνει τη μυθοδια και όλα τα άλλα Αυτά. ο Μπόλτον λοιπόν είναι ένας γίγαντας της διαστημικής φυσικής ναι. με τον οποίο μοιραζόμαστε πολλά κοινά και είναι αυτός ο οποίος σε κάποιο βαθμό με προσκάλεσε να κάνω και ένα. Ε, μια έκθεση του μηχανισμού των αντικειμένων στη ΆΣΑ Όταν εκτόξευσε το διαστημόπλιο που πήγε στο Δία, το οποίο ονόμασε προσφυέστατα Ήρα. Τζούνο. Τι... Ναι. Στα λατινικά. Λοιπόν, και ας... ε... Μου δώσει ιδέα τώρα όμω. Θέλω... Θα κάνετε μια εκπομπή αφιερωμένη στη μυθοδία με τον Άρη, το, το, το αστρονομικό κομμάτι, τη μυθοδία κλπ. Θα έχει προγραμματίσει όμως τη διασμεύω τώρα εγώ δεν ξέρω πότε και με στο καλοκαίρι από θα έχει υπόψη να έχει μιλήσει με τον Βαγγέλη για να βγάλουμε και τον Βαγγέλη στον αέρα αλλά θα σε δω εσύ δύσκολο και η Μαρία νομίζω. Λοιπόν, ε, είναι, είναι πολύ δύσκολο γιατί ο Βαγγέλης τώρα ασχολείται με την μουσική που θα φτάσει mm. στο Δία Αυτά Η είναι. μυθοδία ήταν για την εκτόξευση Ήθελα να πω το εξή πράγμα ότι... Τον uh, κύριο Μπόλτον τον τιμήσαμε στους Δελφούς. Το θυμάμαι πολύ καλά. Τον ναι. τιμήσαμε στους Δελφούς. Και σας συγχαίρω <laughs> και εδώ γι' αυτό. Λοιπόν και είχε έρθει με όλη του την οικογένεια. Ναι. Με λοιπόν, τα μαιδάκια του, τη γυναίκα του. Και είναι λάτρης της Ελλάδος ναι. και ένας, ένας πολύ ευηδής κύριος. Έτσι, πάρα λοιπόν, πολύ. Να μας τον πει καλά, Μαρία μου. Ναι. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ σήμερα. Μου λένε τα καλύτερα εκπομπή Με ήταν ιδιαίτερη. Θα ανέβει, θα ανέβει με στην ομάδα. Έχουν ανέβει και άλλε εκπομπέ τη Μαρία. Και άλλε εκπομπέ να μπείτε στα files του σταθμού να τι βρείτε. Και αληνιχτήσω και του δύο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, Το χρόνο που χρειάζεται η Νάντι θα τον έχει όσο θέλει γιατί γιορτάζει σήμερα. Και μη φύγει κανεί. Ορίστε. Χρόνια πολλά. Χρόνια Βέβαια. πολλά τη λέμε. Λοιπόν, το χρόνο που χρειάζεται να τον έχει, μη φύγει κανεί, ακολουθεί η Νάντια σε 2-3 λεπτά.